Μόνο το ζέσταμα Καλησπέρα σας, καλώ ήρθατε Δεν είμαι μόνος μου σήμερα, έχω και παρέα Και είμαστε πέστο τραγουδιστά Με παρέα, ζωντανά σας το δύο Καλησπέρα Καλησπέρα Τα υπόλοιπα σε λίγο Ακούτε Radio Music Heaven Το δικό μας ραδιόφωνο Προσοχή, προσοχή. Ο πύραυλο για την σελήνη αναχωρεί εντός 5 λεπτών. Οι επιβάτες θα στέλνουν. Αγίου, ο διπλάσιος δόζε. Τζιά, τζιά, τζιά.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 Μουσική συνάντηση. Δύο ώρες. Μοιραζόμαστε τραγούδια που αγαπάμε με φίλους σου. <μουσίλια> Πες το τραγουδιστά. Θεματικές εκπομπές με αληθινά τραγούδια. <μουσίλια> Πες το τραγουδιστά γιατί μαζί είναι πάντα καλύτερα. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε, πες το τραγουδιστάκι απόψε, με παρέα όμως ε, μια που δεν μπορούμε να τον έχουμε ζωντανά, θα είναι ηχογραφημένη η βαμπή που ακούτε Είμαστε λίγο πριν τις γιορτέ και έχουμε εδώ παρέα μας, ήρθε στην Αθήνα και έτσι τον έχουμε μαζί μας και θα τον έχουμε για τις επόμενες δύο ώρες μαζί μας ο Αποστόλη Σακάς Καλησπέρα Αποστόλη! Καλησπέρα! Τώρα για όσους θα αναρωτιέσετε ποιο είναι ο Αποστόλη Σακάς και γιατί τον έχουμε καλέσει απόψε στην εμπομπή πιστεύω δύο ώρες μετά αφού θα είστε εδώ παρέμμες και θα μας ακούσετε θα καταλάβετε πάρα πολύ καλά γιατί θα έπρεπε ήδη όσοι δεν τον ξέρετε να τον γνωρίζετε έτσι. Μια που δεν σας βλέπω, καλησπέρα σε όλους σας να πω ε, καλώς ήρθετε, η χωραφημένη απόψη είναι η εκπομπή αλλά πραγματικά πιστέψτε με θα είναι περισσότερο ζωντανή από ποτέ. Εδώ είμαστε, σταθερά στο ραντεβού τη όσο Όταν δεν μπορούν οι φίλοι που θέλουμε να έχουμε κοντά μα να είναι ζωντανά, ε, του έχουμε εδώ όταν έρχονται στην Αθήνα. Μια που ο Αποστόλης λοιπόν βρέθηκε εδώ σε ένα Σαββατοκύριακο για δουλειά στην Αθήνα, ε, καταφέραμε να του κλέψουμε λίγο χρόνο, να φτιάξουμε δύο καφέδες και να είμαστε παρέα σα για να ακούσουμε μαζί αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα που πιστεύω και θα καταλάβετε κι εσείς που θα έχει να μα πει. Ε, Αποστόλη, καλώ όρισε. Καλώ σα βρήκα. Έρχεται <laughs> ο πραγματικό συμπαίθερο τώρα. Ο πραγματικό συμπαίθερο, ο οποίο μα έρχεται από τα Τρίκαλα. Από, φαρκαδόνα, τρικάλων. από το Φαρκαδόνα Τρίκαλα. Μιλάμε για έναν. θα μα πει κάποια πράγματα για αυτόν ο Αποστολή. Πριν σα αποκαλύψω καταρχήν, πού το ξέρετε, γιατί το ξέρετε κι εσεί κάποιοι, όσοι, τουλάχιστον όσοι παρακολουθούσατε του διαγωνισμού, έχετε μια εικόνα, θα έχετε ακούσει το τραγούδι του και θα σα πω μετά για αυτόν. Διότι συμμετείχε στον τελευταίο διαγωνισμό του Music Heaven με ένα τραγούδι. Ε, ε, αυτό το τραγούδιο, αλήθεια, θα μας πει κάτι από τα Αποστόλια γι' αυτό. Αποστόλια, θα σας πω καταρχήν, είναι μουσικό ο ίδιο, Τι πες μας, Αποστόλια, πες μας για σένα. Τώρα εγώ προσπαθώ να, να προσαρμοστώ λίγο στα... Στα Ιντερνετικά. Γιατί δεν το έχω δεν... <laughs> το θέμα με το ίντερνετ. Δύο ώρες μετά, πιστεύω ότι η Αποστόλια... Ναι, θα, θα μάθω. Ε? Τουλάχιστον πιστεύω να αισθάνεσαι άνοιγμα. Ναι, αισθάνεσαι άνοιγμα Αυτό θέλουμε, αυτό είναι σκοπός σκοπό. Είναι μια, αυτό λέγαμε νωρίτερα με την Αποστολή. Το διαδίκτυο μα δίνει την ευκαιρία να μπορούμε να ακούμε νέου δημιουργού, νέου δημιουργού για εμά που δεν του ξέρουμε. Γιατί η Αποστολή είναι πόσα χρόνια με τη μουσική. Ασχολούμαι τουλάχιστον 21 χρόνια επαγγελματικά πλέον. Με πολλέ συνεργασίε, με καλέ συναυλίε. Ω δημιουργό και δημιουργό. Μπουζό και κυρίω. Αλλά και συνθέτε. Και πειραματίζομαι και με τη μουσική. Και τραγουδιστή. Εντάξει. Ε, Τουλάχιστον εμεί ε, ναι. Εδώ στο Music Heaven σε γνωρίσαμε ναι. ω τραγουδιστή. Γιατί και, το τραγούδι που έστειλε στο διαγωνισμό το τελευταίο που είχαμε, ε, τραγουδίζει ω έγειο. Ναι ναι, ναι, ναι. Μιλάμε για το τραγούδι. Για να σα βάλω λίγο στο κλίμα. Θα τα ακούσουμε εδώ μέσα τώρα. Ε, το τραγούδι άσε τη μαμά σου. Δεν ξέρω πώ το θυμάστε. και δεν θυμάμαι τώρα σε πιο από τα group. Ε, είχε πάρει ένα καλό αριθμό, δεν ξέρω πώ το είχε παρακολουθήσει καθόλου τι έγινε με το τραγούδι αυτό. Εγώ δεν ξέρω. Το έστειλε δηλαδή. Το, ε, μου το έστειλαν. Έβαλε το βαρκάκι στη θάλασσα. Ναι, μου το έστειλαν. Δεν το έστειλαν. Ήρθε ένα μαθητή μου, μου λέει, τη λέω, το εκεί πέρα στο διαγωνισμό. Το έστειλε και μετά έβαλε το βαρκάκι και πήγε. Ναι, από εκεί και πέρα Τώρα μετά... σε φορτούνα έπεσε. Έπιασε λιμάνι που πήγε. Ξέρα, δεν ξέρω. Λοιπόν. Για να δούμε λοιπόν για να θυμηθείτε κι εσείς ενδεχομένως που ή μπορεί να έχετε ξανακούσει ή να έχετε δει το όνομα Αποστόλης Ακάς τουλάχιστον στα δικά μας στο Music Heaven σε ό,τι αφορά το δικό μας διαδικτυακό τόπο Σε ένα λοιπόν από τα group, δεν υπάρχει πλέον άρα έχουν ξεκαρφιτσωθεί αυτά τα τραγούδια μια που δεν πέρασε στο τελικό αλλά έχει πάρει στο γκρουπ του από ό,τι θυμάμαι μια πολύ καλή θέση αν θυμάμαι, ανάμεσα στα... Πώ είχε κάθε γκρουπ 40-50, είχε πάθει να σε ενημερώσω και σε ένα Πουσότε, yeah. γύρω στο 17, κάπου εκεί, νομίζω, τερμάτισε. Yeah, στο γκρουπ που έπαιζε το τραγούδι, και χωρί μάλιστα να ασχοληθεί κανένα μαζί του, αφού όπω λες, έστειλε το βαρκάκι και το άφησε, το τραγούδι ήταν το τραγούδι που θα ακούσουμε μέσα τώρα, που είχε τίτλο Άσε τη μαμά σου. Ένα λαϊκό τραγούδι από αυτά που λέμε λαϊκό τραγούδι, έτσι όπω τα ξέραμε, όπω yeah. παλιά. Ε? Έτσι, έτσι θέλω να νομίζω, εντάξει. Πάμε να θυμηθούμε αυτό το τραγούδι και να θυμηθούμε κι εσεί, γιατί μπορεί ε, κάποιοι από εσά να το έχετε ψηφίσει κιόλα ή να σα άρεσε. Εγώ του χαρίξω κάποιου ψήφου από την αληθινή αποστολή. Είχα Άσε τη μαμά σου. Αποστολή Σεκά, ένα τραγούδι με το οποίο συμμετείχε ο Αποστολή στο διαγωνισμό του Music Heaven. Και θα είμαστε εδώ να πίνουμε λίγο καφέ, να ζεσταθούμε, να, mm. <laughs> να μπορέσουμε να μπούμε λίγο στο Ιντερνετ. Να χαλαρώσουμε λίγο. Λοιπόν, να δούμε πώ είμαστε. Άσε τη μαμά σου εσύ και έλα μαζί μας εδώ στο Πέστο Τραγουλιστά. Σου η μάνα να μαλώνει Μπαίνω να βρεθώ στην αγκαλιά σου Και να με μετήσουν τα δουλειά σου Άσε τη μαμά σου να μαλώνει όσο κι αν φυσάει θα κρυώνει. Θέλω να βρε να στην αγκαλιά σου και να με μεθίζουν τα παιδιά σου άσε τη μαμά σου να μαλώνει όσο κι αν φυσάει θα κρυώνει. Θέλω να γυαλίζεις μέσα στο σκοτάδι Με τα μάξη στα θα γυρνάμε Και για πάρτι σου λουλούδια θα σκορπάνε. Τα φιλιά σου Άσε την μαμά σου να μαλώνει Όσο κι αν φυσάει δεν θα κρυώνει Θέλω να βρεθώ στην αγκαλιά σου Και να με μεθύσουν τα φιλιά σου Άσε την μαμά σου να μαλώνει Όσο κι αν φυσάει, φυσάει δεν δε δε δε θα δε κρυώνει δε Όσο κι αν φυσάει δεν θα κρυώνει Αυτό ήταν το τραγούδι με το οποίο ο Αποστόλης, ο Αποστόλης Ακάς συμμετείχε στο διαγωνισμό του uh, τραγουδιού, το τελευταίο του Music Heaven Και το θυμηθήκαμε τώρα, εμένα μου άρεσε Μου θύμπησε δηλαδή αυτό που λέγαμε, λαϊκό τραγούδι όπως παλιά Εντάξει, <ΣΣ> σίγουρα Μοιάζει με τα παλιά. <laughs> <laughs> και τώρα, όσο ακούω εγώ με αυτό, αφιερθούσαμε το με τον Αποστόλη Τον άντυσα, αν το παίζει το τραγούδι αυτό εκεί που, που, που τραγουδάτε, στα Λάιο. Γενικότερα. Όχι, γενικά Όχι. δεν. Άρα και εσύ ο ίδιο Αποστόλη, ναι. δεν το προωθεί από μόνο του το τραγούδι. Ε, Συνήθω ε, στα άλλα τραγούδια που είχα κάνει τη δισκογραφική τη δουλειά την πρώτη, α πούμε, επειδή δεν τα έλεγα εγώ, α πούμε. Mm -hmm. Θα τα πούμε γι' αυτά γιατί. Ε, δεν. Ε, Έπαιζα ορισμένα μερικά κομμάτια πούμε, Όπως που πέσουν, δείτε πολλές φορές ναι. και οι μουσική Αλλά και οι συνθέτες ε, ε, Κατά κάποια κομμάτια Δεν τρεπόμουν ας πούμε εντάξει, Έλεγα κάποια Αυτό νοίες. νομίζω όπως το Λιβεβέλη ναι. Είναι το χαρατιστικό που το έχουν οι περισσότεροι ναι. οι μουσικοί. Ναι. Οι μουσικοί Δηλαδή ε, Έχουν μια διακριτικότητα που οι τραγουδιστέ ίσω δεν ξέρω επειδή έχουν βγει και πιο μπροστά Φαίνονται περισσότερο Ναι ίσως μου αρέσει πιο πίσω α πούμε και... Αν και δεν ήταν έτσι από παλιά. Δηλαδή, γιατί παλιότερα ειδικά τον μπουζούκι ήταν μπροστά. Δηλαδή ο Χιώτης, ο Ζαμπέτα ήταν ο πρωταγωνιστή. Εννοείται, εντάξει. Σίγουρα και εγώ μπροστά, να ε? όταν παίζω, ας πούμε. Αλλά, ε, όταν Όχι, εννοείται. Πριν από χρόνια ας ο τραγουδιστής έγινε ο Στάρα, Α πούμε. Τι... Ναι. Ε? Είναι δεδομένο αυτό πλέον. Αλλά επειδή μετά ξανα, τα χρόνια ξαναγύρισαν και οι συνθέτε και οι μουσικοί ξαναβγαίνουν μπροστά. Δηλαδή για μένα αυτά τα ένα, δύο, τραγούδια, εμένα θα μου άρεσε. Να ακούω, γιατί τραγουδάσεις καταρχήν. Ναι, τραγουδά. τραγουδάω. Τώρα, ε, τώρα αυτή την εποχή και από εδώ και πέρα πιστεύω ότι πάλι θα, γίνει, θα γυρίσει ο, ο κύκλος πάλι, ότι... Λογικά δεν θα υπάρχουν τραγουδιστές που θα είναι μόνο ερμηνευτές ας πούμε. Θα είναι και μουσικοί και θα παίζουν και θα Να ήδη νομίζω όλη αυτή η γενιά από τη δεκαετία ναι. του 90 και μετά Που ονομάζεσαι όλοι τα... τραγουδοποιοί Ο Μάλλα ναι. από ο Παπακούς Αντίνο όλα, όλα τα παιδιά Αν δεν γράφεις τραγούδια και ναι. εσύ Ο ίδιος δυσκολεύεσαι νομίζω πλέον ναι. Να Και με την κρίση που έχουμε Βλέπεις συνήθως παίζουν και τραγουδάμε πλέον Και παίζουμε. Τώρα είσαι αποστολή τραγουδάσκα που έχει κάπου στη Λάρισα. Ε, στη Λάρισα. Φέτο ήρθα. Άρεσα και είχα διάφορε συναυλίε. Εδώ, στα, Αθήνα. Σταθερά, κάπου πού μπορεί να στα, σε βρει κανεί. Σταθερά τώρα, τελειώσαμε τη σεζόν. Ναι. Το καλοκαίρι συναυλίε τώρα. Το καλοκαίρι βλέπουμε τώρα. Έχουμε κάποια πράγματα στο νου μα. Τώρα με στοντιογράφο μια δισογραφική δουλειά. Θα μα τα πει για την καινούργια. Ναι. Γιατί τώρα πρώτα θέλω να πούμε αποστολή για την παλιά. Και μετά θα μα πει για την καινούργια. Και μια που σήμερα έτσι. Είναι η, η πρώτη φορά που συναντιόμαστε εδώ, ραδιοφωνικά τουλάχιστον για να τα πούμε. Ε, θα μα δεσμευτεί ότι όταν θα βγει ο Δήμο, για ναι. το καλό, θα έχουμε ήδη το καλό, καταφέρει του ε, τρόπου μα, του διαδικτυακού, να σε έχουμε yeah. από εκεί που θα είσαι, δεν ξέρω, στα Τρίκαλα ή στη Λάρισα. Μόλι και... μάθει κι εγώ λίγο από το Ιντερνετ. <laughs> και να μα τα πει εδώ στο Παίξιο Τραγουδά. Ναι. Ε? Εννοείται, εννοείται. Ωραία. Θα πούμε λοιπόν, γιατί έχω και το δικό <laughs> το CD. Το πρώτο, το οποίο πότε κυκλοφόρησε. Αυτό <laughs> κυκλοφόρησε <laughs> το 2003. 24, γιατί εδώ βλέπω έλα 2004. 2004, ναι. ε? 2003, το... Μεγάλες εποχές. και το 2004 2004ね. Μεγάλε εποχέ. Πολύ Ηχογραφήθηκε το 2003 και βγήκε ναι, το 4, ε? 2004. Ναι, 2004. Ολυμπιαδά, όλα πήγαιναν προ τα πάνω τότε. Νομίζω ότι ε, ήταν μια πολύ καλή πήγε, εποχή. Πήγε πολύ καλά, δεν, δεν το περίμενα. Και μάλιστα μου έλεγαν πολλοί ότι γιατί δεν έβαλες γνωστού τραγουδιστέ. Τότε ήμασταν μια παρέα με φίλου ε, η ομάδα αυτή που παίζαμε τότε. Mm -hmm. Εδώ μάλιστα θε, ο Δήκολο Απλάνο σ... Απόστολου φίλου ναι. λέγεται Ο Αποστόλη Αρκά και οι Μουσικοί στο πρώτο του ταξίδι. Ναι. Αυτ... Ο ο τί το, τί το πρώτο μα πήραμε, α πούμε. Ο, mm. ο Δήκολο του δίσκου είναι το όνομά σα, έτσι. Ναι. Ο Αποστόλη Αρκά και ο Σκεπτόμενοι. Και μάλιστα την ενορχήστρο την έχει κάνει και την επιμέλεια ο Γιάννη Ωριάννου. Ήταν μέσα στο τότε τη ενορχήστρο Μήκη Ωριάννη. Και μάλιστα τότε έγραφε. γράφαμε τη δικιά μα δουλειά και γράφει και το live του Πάριου τηλεκαβιτό. Α, βέβαια. Εκπληθική, ναι, φοβάλλοντας ναι. δίσκους. Ναι. Και γελάγαμε, ας πούμε... Ναι, Α, τώρα... Ο Γιάννης Ουάννος ναι. αν είχε αναλάβει και το... Ναι, ναι, ναι. Ήταν μαλέστος συνοχής του Μίκρη Ο τότε. Μάλιστα. Και έχει κάνει την ενοχή ναι. του δίσκου Πακκού, ναι, ναι. που θα ακούσουμε έτρα. Και τα γράφουμε μαζί τότε ταυτόχρονα και λέγαμε τώρα, τώρα θα πάω στη Σακά, τώρα μετά έχω τον Πάριος. Έλεγε <laughs> <laughs> <laughs> τον Πάριος, μετά θα πάω στη Σακά, Βάλιος. Εντάξει, και... Νομίζω ήταν πολύ ωραία εποχή γιατί όντω καθόλου αυτός σου πολλούσε τώρα αποστολή. Ναι, νομίζω ότι ήταν. Το... Το... ο καλύτερο live δίσκο που έχει βγει, νομίζω. Το... Από τα καλύτερα ναι. και σίγουρα. Το, ο, ο, νομίζω, και ένα εκπληκτικό Την ψυχή του ναι. όλη εκεί μέσα. Ναι, ναι, ο... Ένα εκπληκτικό σπάρι. Δεν περίμενα δηλαδή. Και εγώ όταν το άκουσα πούμε, και όταν το είδα. Δεν το περίμενα. Στα όρια οπότε. του συγκινητικού, εγώ θα έλεγα. Yeah. Δηλαδή, πραγματικά αρκετή το έχουμε ξαναπεί και το, οι φίλοι το ξέρουν εδώ. Τι τώρα να είσαι πάνω το... στη σκηνή να τον βλέπει τώρα και να παίζει και να τρελαίνει <laughs> εκεί πέρα. Εγώ το έχω πει, πει. πολλέ φορέ και, και ανοιχτά, γιατί εδώ τα λέμε όλα και δημόσια, ότι γενικά δεν ακούγεται Γιάννη Πάριο και τα τελευταία χρόνια το έχω εγώ πει. Εγώ το πει, λάτρεψα και... από τότε. Ε? Λάτρεψα. Από το λάτρεψα. σω αυτό θα και μια από μια άλλη παράσταση που είχαμε και έτυχε, ήρθε ο σε δύο τραγούδια με το είχε το... ένα μουσικό γιε σου πάρει στο Σπύρο Ανίδη. Δεν ζηθεί τη στιγμή, Έχει εδώ και δύο μήνες πιθάνειες. Αυτό επίσης yeah. να το ήξερα, <coughs> Πραγματικά δεν ξέρω να το γνωρίζετε εσείς γιατί ο Σπύρος ο ήταν μουσικός μουσικό και έτσι πώ μα πάει yeah. εγώ, κουβέντα, από το ένα στο άλλο πάμε. <laughs> λοιπόν. Αλλά ο Σπύρος είναι ένα από τους, πραγματικά ξέρω, στιγμή, Αν δεν έχετε το δίσκο, αν δεν το έχετε ακούσει. Ο εγώ σε ε, είχε κυκλοφορήσει και σε CD αυτό με τι ορχήστρες. Αν το βρήκα ναι, κάπου, ναι, ναι. τραγουδάει ο Μανώλης Λιδάκη, η Σοφία Βόσο, ο Μιχάλης Δημητριάδε. Μιλάμε για ένα εκπληκτικό δίσκο και άκουσα από τον Αποστόλη εδώ συζητώντα ότι έχει φύγει εδώ και ένα-δύο mm. μήνε. Ναι, ήμασταν πολύ, πολύ φίλοι με τον Σφύριο. Μια που αναφέραμε, θέλω να, να ακούσουμε ένα τραγούδι από αυτό το δίσκο. Και όλη, και όλη η παρέα τότε ας πούμε, που παίζαμε, η οποία συνέχεια είχε 20 χρόνια με τον Γιάννη Πάρεν. Ναι. Εγώ δεν το έξω. Το ναι. τον γνώρισε από αυτό το album το οποίο φερό είναι το πιο ωραία album που βγήκα μετά το 90. Σύγκε πολλά χρόνια με τον πάρει. Νομίζω είκοσι. Μπορεί και λιγότερα μπορεί. Νομίζω και ο Ιωάννη ήταν ακριβώ αυτό που κάνει και συμπλήρωσε. Ναι, ναι. Ήταν μουσικό, έπεσε. Ναι, και σαν συνθέτει, έγραφε ναι. και οι τραγούδια. Και τότε ε? το λάτσεψα τον πάρει γιατί είχε χέρια σε ένα live που παίζαμε με τον σφύριο και είπε τραγούδια, α πούμε, και εγώ είπα θα πλάκαμε Δεν φάνε το πλέον Και βέβαια όταν έγινε ο δίσκο του δικτυακό και πέρα, έπα θα πλάκα. Επειδή αναφέραμε αυτό το συγκεκριμένο δίσκο. Mm. Θα να ακούσουμε και ένα τραγούδι mm. από τον Γιάννη yeah. θα, θα γυρίσουμε στο δίσκο σου, γιατί. Mm. Είδες, όταν μιλάμε yeah. για ανθρώπου, να yeah. πάμε τη μουσική. Μα αφήνουμε το τραγούδι και μα πηγαίνει. Και όταν αφήνεις το τραγούδι και σε πηγαίνει, συνήθω σε βγάζει κάπου, καλιά, κάπου καλά. Λοιπόν, ο Γιάννη Πάριος, από το δίσκο αυτό στο Λικαβιτό, νομίζω ότι έχω κάτι εδώ να ακούσουμε. Ναι, έχω, βέβαια, πω δεν έχω. Να ακούσουμε για μένα από αυτό το δίσκο, α πούμε, όπω το υπάρχει μία στιγμή. Ε, η οποία θεωρώ ότι ήταν ίσω από τι καλύτερε του Γιάννη Πάρη για μένα ερμηνευτικά. Είναι στο τραγούδι Πώ Να Ξεχάσω, είναι από τα τελευταία ναι. τραγούδια στην ουσία του Μήκη Τεβολάκη. ήταν από, τον ασ, από το ασύγικο πουλάκι που είχε κάνει με τον Βασίλη Λέκα. Αλλά εδώ το πήρε ο Γιάννη Πάριο και το έκανε δικό του. Α ακούσουμε αυτό λοιπόν. Ε? Ναι. Και ξαναγυρνάμε εδώ, θα έχουμε να πούμε πολλά, έχουμε μπροστά μα. Αρκετέ ώρε να μιλάμε για τα τραγούδια. Θα ακούσουμε και σίγουρα και ένα με το Σπύρο Ιωαννίδη, γιατί αλήθεια αστυνοχωρήθηκα που το άκουσα, γιατί δεν το άκουσα ναι. πουθενά. Και είδε μα έχει πάρει μπάλα τελικά από στόλι με όλα αυτά που συμβαίνουν. Όλα αυτά που γύρω γύρω. Και τελικά και έχουμε και χάσει έχουμε, τι ναι, είναι σημαντικό χάσει χάσει ναι, και τι ναι, είναι ναι, σήμαντο. Ναι. Δεν ξέρω, γιατί όντω μιλάμε για ένα πολύ σπουδαίο μουσικό που έφυγε και δεν. Ναι. Εγώ τουλάχιστον δεν το κατάλαβα. Ε, δεν ξέρω αν έχει γραφτεί κάτι και στο Music Heaven. Θα το ψάξω κιόλα. Όλοι οι μουσικοί που ασχολούμαστε κι αυτά, το ήξεραν, α πούμε, και θα ακούσουμε λίγο, ε, αναζητήστε αν θέλετε, Είναι τα, τα λάθη που γίνονται στα ραδιόφανα της που δεν δίνουν την οντότητα που πρέπει σε κάποιο μουσικό ή σε κάποιο καλλιτέχνες. Ή στους δίκους που πρέπει. Ναι. Ή όταν ναι. να παίζουν αποστόλοι ναι. λίστες από αυτό που γίνεται Ακριβώς. σήμερα. Πέντε παραγωγοί και ένα κουμπιύτερ να βάζει τραγούδια. Ε, πού να χωρέσει ας πούμε Και τα λάθη τεριών, ας πούμε, που προωθούν Είμαστε. λάθος άτομος. Πάμε λοιπόν στο 2004, μια που εδώ υπάρχει σχέση με το δίσκο του Αποστολή, <laughs> γιατί είπαμε ο, ο ίδιο ενορχιστρωτή που είχε αναλάβει αυτό το δίσκο, του Γιάννη Πάριο στο Λιθόν. Και ήταν και μαίθρο σε συναυλία. Και μαίθρο σε ήταν ο άνθρωπο που έκανε την ενορχιστρωσία στο δίσκο του Αποστολή που θα επιστρέψουμε. Αφήνουμε το τραγούδι εμεί εδώ και μα πηγαίνει κάπου καλά, μας βγάζει πάντα. Πώ να τα ξεχάσω. Πάμε να ακούσουμε τον Γιάννη Πάριο έτσι όπω πραγματικά τον ξανααγαπήσαμε, όσοι δεν τον ακούγαμε στα παλιότερα. Τόσο πολύ τουλάχιστον, έτσι. Συγγνώμη από το Θεό, από το Μήκη και από εσά, Που δεν τραγούδησα, Που δεν τραγούδησα αυτά τα πράγματα, Τα τραγούδια. Απ' τη ζωή μου Δεν θα Ποτέ Ζωή και ζωή μου δυο φορές. Χαρά στη λίπη μου και λύπη στις χαρές. Πώς να σε χάσω. πως να ξεχάσω... τα μεγάλα μάτια... που με χαίρεψαν τα ζεστά σου κέρια... Και τα τόσα λόγια που δεν πρώ Σε το πω Εσύ... Τα λέμε, τα λέμε εμεί εδώ με τον Αποστόλη. Λοιπόν, δεν θα τα ακούσουμε έτσι και λες, ε, Θα ακούσουμε έτσι από λίγο. Γιατί θέλουμε να πούμε και να ακούσουμε πολλά πράγματα. Ε, ήταν μια πολύ ωραία στιγμή αυτή. Ε, για πε, αυτό που είπε στην αρχή ο Γιάννη Πάρεο, για, για να τα λέμε όλοι έτσι. Εδώ, να καλέσουμε μια παρέα, μας να τον μοιραζόμαστε. Ε, πραγματικά του είπε μόνο ότι θα έπρεπε να, να. και εγώ πιστεύω ότι το πίστευε. Τα λέμε ένα έναν τρόπο που τα εννοεί, πιστεύω. Ο, ο, ο Πάρεο, όταν κάνει ένα κομμάτι κτήματο, το λέει. Το... Το στέλνει στο ύψος της Ελλάδα, που τόσο ψηλά φτάνει το κομμάτι σου, εντάξει. Ναι. Και, και όντως, αφιε, νομίζω ότι εμπειδικά στη δεκαετή του 1980, νομίζω ότι αφιερώθηκε σε πολλά τραγούδια που θα μπορούσε να έχει πει πολύ, πολύ καλύτερα. Δεν ξέρω. Δηλαδή είπε πολλά τραγούδια που ήταν μιας εποχής, δεδομένη με μη συγκεκριμένη κομμάτι. τους. τα κομμάτια τα καλά που έλεγε ο Πάριος. Πολύ καλά ήταν τα κομμάτια yeah. και από εκείνες του εντετές, αλλά νομίζω σω αντίκειται και αυτό είναι αυτό εδώ. Θα έπρεπε να έχει. Να έχει. Όμως... Χατζηδάκι, Θεωράκι, α πούμε, πιστεύω ότι θα. Μα ξεκίνησε και με τον Καλδάρα και με τον, ναι. τον Κουλιομτζή. Που, που έχει πει τα πρώτα τραγούδια εκεί, πρώτη δύση και που, που ήταν. Πολλά τραγούδια. Έτσι. Δραγούδια, έτσι. <laughs> <laughs> Μετά δεν ξέρω, αλλά έτσι είναι ζωή. Ναι. Λέβαια. Λέβαια. Λέβαια. η ζωή νομίζω, έτσι η αποστολή. Ξεκινάμε σε έναν δρόμο, χανόμαστε στον δρόμο, ξανασυναντιόμαστε, αλλάζουμε δρόμο. Το GPS τη ζωή. Ο άνθρωπο λοιπόν που έκανε αρχήστρα στο δίσκο που ακούσαμε, και τι θα ακόμα και διάφορα ήταν ο Έκτανο άνθρωπο που έκανε αρχίστ στο δίσκο για τον οποίο ξεκινήσαμε να μιλάμε. Ε, το πρώτο δίσκο που είναι πάνω σε μουσική και στίχου δικού. Όχι, μουσική είναι δικιά μου και στίχου ε, του Δημήτρη Παπαγανσόπουλου. Να μην το διαβάζουμε από μέσα. Εσύ τα ξέρει απέξω. Θα ξαναψίσουμε. Λοιπόν, <laughs> <laughs> γιατί έχω, είναι και πολύ εδώ δίσκο, είναι, είναι μουσικά όργανα, σε ένα σταθμό έτσι. Ναι. τρένο που βλέπω εδώ στο εξώφυλλο. Πολύ ωραίο δίσκο. Και αν, αν θέλει κάποιο να βρει αυτό το, το δίσκο, θα μπορέσει να τον βρει σήμερα από στολή. Τώρα δεν ξέρω. Σου να ξέρω, να ρίχνει. Εσύ έχει κομμάτια υπάρχουν. Εγώ έχω κάποια στο σπίτι. Τα έχω πλέον, τα κρατάει για μένα α πούμε. Τώρα εντάξει, αν ζητήσει κάποιο. Εγώ δεν τα πουλάω, δεν το κάνω δώρα πλέον. Δεν... Πάνω, αν θελήσει κάποιο να το βρει. Πή, Βγήκε εγώ... πολύ καλά πάντω. Είμαι πάρει... και ότι κάποιοι που μα μπορεί να έχουν τη, τη χαρά συλλογή. Δηλαδή, δεν μου αρκεί πολλέ φορέ να ακούσω ένα τραγουδί να το βρω σε ένα MP3, θέλω να βρω το δίσκο. Και ψάχνω. Και ένα διαστήμα, μετά από κάποιο καιρό, βρίσκω, α πούμε. Άρα... Λοιπόν, να σου πω τώρα τι μου είχε πει ένα φίλο, όχι φίλο, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, με πήρε τηλέφωνο ότι ε, έχει ραδιοφωνικό σταθμό στο κρανίδι. Mm -hmm. εγώ, εγώ, εντάξει, δεν ξέρω πού πέφτει το κρανίδι. <laughs> Και... <laughs> μου πήρε τηλέφωνο, α πούμε, λέει, ο κύριο Εγώ, ακούω το κύριο, α πούμε, ξέρει ε, λέω σκέτο, λέω. Αποστόλη <laughs> λέω. Λέω με Γιάννη ε, Μαθιουδάκη, νομίζω κάπως έτσι μου. Λέω: Έχω πάρει το συντή σου, λέει. Λέω, πού το βρήκε, λέω. Το, το κρανίδι, εγώ δεν ήξερε καν πού είναι. <laughs> Μετά μπήκα να δω ότι είναι κάπου στο <laughs> Μυζολόγιο πέρα, κάπου στο κοντά. Στο Μυζολόγιο. Νομίζω κάπου εκεί πέρα κοντά πρέπει να είναι. <laughs> στο Μάσπλο, κάπου εκεί πέρα. Δεν, δεν, δεν θυμάμαι κιόλα. Και μου λέει: Βρήκα το CD. λέει. Το άκουσα, μου άρεσε το παίζω στο ραδιόφωνο. Σε ευχαριστώ ρε φίλε, το λέω. ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει ε, Πού το βρήκες, λέει, γιατί απόρυσα και εγώ, λέω τώρα <laughs> <laughs> Το βρήκα στο <laughs> Μοναστιράκι, Είχε <λέει>. έρθει <laughs> Αθήνα να αγοράσεις Είχε έρθει και κάνει το Μαρισταίακη, χρόνια τώρα mm. Να πάρει συντύο, α πούμε, γι' αυτά Εντάξει, λέει, μου λέει Μπορώ να το παίζω, έχω την άδεια, λέω, εννοείται, λέω, <laughs> το θες Ποιο τραγουδί αυτό τώρα που λες, ο φίλος, στο Κα Ποιο τραγούδι σου κάποιοι από τα τραγούδια του δίσκου που το άρεσε ε, τώρα Το άρεσε το, και τα δύο τα instrumental, οι δύο οι μουσικές ε, ε, και το άρεσε οι σκέψεις και οι και σκιές. Αυτά μου είπε, λέ, τα πέζω, λέ, και μου αρέσουν και αρέσουν και σ'αυτός που τα ακόνει Πάμε να ακούσουμε, Εγώ να αφημιά, λοιπόν, και να το αφιερώσουμε σε αυτόν το έτσι εμείς θα το στείλουμε στο ναι, και ναι, το σύμπαν το, ξέρω, το, ξέρω, το, πολλές φορές τα... <laughs> <laughs> Έτσι. Ε, δεν ξέρω, δεν θυμάστε το όνομά του, ποιο ήταν το όνομά του. Γιάννη Μαθιουδάκη. Γιάννη Μαθιουδάκη, λοιπόν, στο κρανίδι, που το άρεσε το τραγούδι, που ποτέ δεν ξέρει. Ναι. Αφήνουμε στο σύμπαν εμείς να κάνει τη δουλειά του, να του στείλουμε εμεί τι σκέψει. Ε? Ναι, τι σκέψει. Λοιπόν, είναι από το δίσκο εδώ, η μουσική είναι του Αποστόλη, Αποστόλιο, Αποστόλιο που τον έχουμε μαζί μα εδώ απόψε στο Πέσει το Τραγουδιστάν. Και στι έχει γράψει ο Γιώργο Ρόκα σε αυτό το κομμάτι και το τραγουδάει ο Πασχάλη Ταλιούρα. Για πάμε να τα ακούσουμε πολύ παρέα. Σκέψει. Πάμε να ακούσουμε τραγούδια που δεν ακούμε όλοι πολύ συχνά στο ραδιόφωνο. Πάμε να ακούσουμε αυτά που δεν έχουν λίστε έτοιμα. Δεν θα το βρείτε σίγουρα στι λίστε αυτέ που παίζουν τα συμβατικά ραδιόφωνα. Αλλά αυτό είναι που κάνουμε εμεί, εδώ στα... στο διαδικτυακό ραδιόφωνο μα που λέγεται Παίξτε Τραγουδιστάν, να ακούμε και αυτά που δεν ακούγονται, που δεν μπαίνουν στι λίστε των κομπιούτερ των συμβατικών ραδιόφωνων. Σκέψει. Πάμε να ακούσουμε. Τα γαλάζια μάτια σου νοστάλγησα Αχ, μεριξανε αυτά με ρίξανε σε θάλασσα βαθιά Κι έρχεστε σαν όνειρο τα βράδια μου Για να μου θυμίσετε πως πέρασα πολλά Τα γαλάζια μάτια σου νοστάλγησα Αχ αυτά με ρίξανε σε θάλασσα βαθιά Που μακριά χαθήκατε, που δε βγήκατε ούτε μια φορά. Γίνατε αγαμιά, αναμνήσι. Να θυμίσετε χρώματα παλιά. έρχεστε σαν όνειρο, τα βαράδια μου να μου θυμίσετε πως πέρασα πολλά τα γαλάζια μάτια σου νοσταλγίσα αχ αυτά με ρίξανε σε θάλασσα βαθιά και έρχεστε σαν όνειρο τα βράδια μου.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 και ο τραγουδιστής εδώ ήταν αποστόλη, ο Αποστόλη, είπαμε. Πασχάλις ο Πασχάλης Ταλιούρας. Ο Πασχάλης Ταλιούρας. Να πούμε ότι από ένα τυπογραφικό λάθος που υπάρχει στο δίσκο για όποιον το, το πάρει στα χέρια του ή, το, ή μπορεί και να το έχει ε, δεν φαίνονται οι τραγουδιστές δυστυχώς που τραγουδάνε ο οποίος δηλαδή είναι ο τραγουδιστής που λέει το κάθε τραγούδι. Αλλά να λοιπόν που έχουμε εδώ εμείς τον δημιουργό <laughs> να μας το ξεκαθαρίσει τα πράγματα, <laughs> να μα τα πει. Ε Πραγματικά πολύ ωραία φωνή και νομίζω πάρα πολύ ωραίο τραγούδι ήταν αυτό. Και, υπάρχουν και αυτό που λέγαμε εδώ με τον Αποστόλη είναι ότι ο κάθε ένας σε αυτό το δίσκο ακούγονται σ' τον έχει βρει ένα δικό του τραγούδι που μπορεί να το άρεσε. Πλες κάποια από αυτά τα το τραγούδια του δίσκου στα ΝΑΕ. Έλεγα πέρυσι έλεγα το, το πρώτο, την ομορφιά του σήμερα. Λέγαμε. Αυτό είναι ναι. δικό μου αγαπητό. Αλλά και, μου και την κρυκκινή. Λέγαμε γιατί ακούστηκε πάρα πολύ επάνω τι περιοχέ τη Μακεδονία σε δράμα και πέρα Και βλέπω ότι και ο δίσκος αυτός ήταν και μια ανεξάρτητη παραγωγή Ναι ε, Οι εκδόσεις Έλα υπάρχουν Όχι, αυτή, όχι, δηλαδή, όχι τώρα πλέον. πλέον δεν υπάρχει Είναι βέβαια αυτό που ε. έγινε στη δισκογραφία των Πάμε Νομίζω ότι ήταν αυτή την περίοδο ε, Έχω πάρα πολλούς δίσκους Πολλά συντή κυρίως ε, Ευγαίναν πολλές εταιρείες α, Και μετά το είχε αναλάβει η εταιρεία πρόταση του το Νίκο, το Νίκο Η πρόταση. Ε, το καλό ήταν ότι βγαίναν πολλέ εταιρείε και μπορούσαν ναι. πολλοί δημιουργοί να βγάζουν ε, δίσκους. Ακριβώς. Το κακό τη περίπτωση είναι ότι επειδή έχουν εξαφανιστεί οι εταιρείε αυτέ και τα δικαιώματα δεν έχουν μεταφερθεί πολλέ φορέ πουθενά, έχουν εξαφανιστεί δίσκοι. Δηλαδή, δεν, ε, αν κάποιο δεν, δεν μπορεί να βρει, όπω λέει στο μαναστηράκι, ένα δίσκο, έχει χαθεί και το, δι, και το δημιούργημα. Και θεωρώ, το θεωρώ, αν τότε το λέγαμε πολύ ωραίο γιατί μπορούσε ο καθένα να εκφραστεί, ναι. σήμερα. Επειδή έχουν εξαφανιστεί κάποια έργα και δεν υπάρχουν πραγματικά πουθενά, εγώ όπου βρίσκω και μαζεύω τέτοια, τα μαζεύω πραγματικά από τη Λίμπρα. Η Λίμπρα δεν ξέρω πώ θυμάστε, μια σπουδαία εταιρεία. Yeah. Η οποία δεν έχει πάρει κανεί τα δικαιώματα και νομίζω ότι και ακόμα δεν έχει πάρει κανεί τα δικαιώματα και έχουν εξαφανιστεί δίσκο ολόκληροι. Α πούμε, ολόκληροι άντμουμ δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Αυτό δεν το, δεν το ξέρω. Ε, πλέον αυτό που λέγαμε και. Με το μάλαμα, α πούμε, όταν έκλεισε λύρες Λύρια σου. Βλέπει τώρα ξανακάνει όλη τη δυσφογραφία. Ακριβώ. Αυτό, ναι. Το, το, δεν ξέρω πόσοι πώς, πώς το έχουν πάρει, ακριβώ πόσοι το έχουν πάρει είδηση, αυτό που γίνεται. Γιατί όντω, νομίζω η μουσική περνάει δύσκολε μέρε, τι δυσκολότερε. Ε, σίγουρα. Όλοι μα μαζί, αλλά τώρα αυτό που είπε για το σοκάτι, τι μάλαμα. Ξαναειχογραφεί τα άλμπομπα του μάλαμα. Μας. Δηλαδή, πάει ένα άλμπομ ολόκληρο, τα παραμύθια και το ξαναειχογραφεί από την αρχή. Γιατί. Έχει εξαφανιστεί το πνευματικό του δημιούργημα. Μαζί με τον Γιαννήκο που βρίσκεται κάπου στη φυλακή, έχει εξαφανιστεί και ο δίσκος και όλη η δικογραφία του, γιατί η Λίνα ήταν μια ιστορική εταιρεία. Ε, δηλαδή, τα, πιο, τα μισά από τα πιο σπουδαία πράγματα έχουν χορηγηθεί. Ναι, και οι καλύτερε μουσικέ που έχουν βγει έχουν βγει στη Λίνα σου. Και κυρίω όλη αυτή η νέα το τρεποδοποιών. Όπω γινόταν με το νέο κύμα, ναι. από το 1990 και μετά, χορηγούσαν πιο πολύ στη Λίνα. Ναι, λοιπόν, αλλά ε, να δούμε, δεν ξέρω πού θα βγάλει αυτό και τι θα γίνει τελικά με όλη αυτή τη μουσική. Ε, τι πιστεύει Από Στολίση, Πώ τα βλέπει τα πράγματα στη μουσική, στο ελληνικό τραγούδι, Εγώ δισκογραφικά βλέπω ότι ε, κάθε ε, χρόνο ε, ε, ε, έχουμε. Εγώ βλέπω. Ε, κι εγώ βλέπω ότι πιστεύω ότι θα πάνε πολύ καλά τα πράγματα. Δηλαδή βλέπω άτομα νέα, συνεχίζουν. Από το μετερίζεσαι ο καθένα, από τη μεριά του. Πλέον στο διαδίκτυο βέβαια. Βλέπω, ναι... βλέπω διέξοδο. Με το YouTube, ναι. με, το, Συσ... με όποιο τρόπο μπορεί ναι. κάποιο να δείξει τη δουλειά του ας πούμε περισσότερο. Και βγαίνουν πολύ καλά πράγματα. Αλλά από την άλλη μεριά, η δισκογραφία έτσι όπω την ξέραμε, ε, έτσι κι αλλιώ. Δε, δε δεν υπάρχει. Εσύ. Σε αυτό το κλίμα όμω αποστολή, εσύ λε ότι σκέφτεσαι ένα και καινούργιο δίσκο. Την τρέλα μου κάνουμε Πώ γίνεται αυτό. <laughs> <laughs> Πώ εξηγείται. Δεν εξηγείται. Η τρέλα δεν εξηγείται. Ναι, η τρέλα δεν εξηγείται. <laughs> <laughs> Νομίζω <laughs> αυτό είναι πολύ. Εγώ ναι, πιστεύω ότι. Ε, εάν δεν κάνει και τέτοια πράγματα, α πούμε, δεν έχει ουσία να προχωράει. Το να κάθεσαι να παίζει διάφορα τραγούδια ή στα μαγαζιά, α Γιατί ή πραγματικά αυτοίκια, σήμερα, επί τη ε, δεν έχει λόγο ναι. να βγάλει καλή συντήθειε. Γιατί ε, ε, ενώ με την έννοια ότι δεν περιμένει να πα κάτι από αυτό. Όχι, πίσω δεν έχω σκοπό εγώ να, να, να οικονομήσουμε από εδώ. Δεν οικονομήσαμε από πότε δουλεύουμε. Να <laughs> οικονομήσουμε από εδώ. Κάναμε την τρέλα μα. Ε, και προσπαθώ, εντάξει. Να βγάζω όποτε μπορώ τραγούδια, όποτε θα έχω την οικονομική άνηση να πληρώσω 100-150-50 το στούντιο γι' αυτά. Βέβαια, είναι και Είναι ώρες, είναι άνθρωποι. Είναι η τρέλα μας. Και άμα δεν κάνεις και την τρέλα σου, δεν αξίζει να ζει τώρα. Έτσι όπως είναι τα πράγματα, είναι η μόνη διέξοδος πλέον. Όταν ακούς μουσική... Πά θέατρο και διαβάζει ένα βιβλίο, νομίζω τα αποφεύγεις όλα αυτά, όλη αυτή την πλάνη που περνάμε. Και χαίρομαι τώρα πολύ γιατί είναι αλήθεια ότι η πρώτη φορά κάνουμε μια τέτοια συζήτηση εδώ με τον Αποστόλη τόσο πολύ, με αφορμή, το ότι συναντιόμαστε όλοι μαζί και τα λέμε εδώ. Είναι, είναι, Αποστόλη, είναι κάτι που το έχω πει και εγώ, το λέμε και εδώ πολύ συχνά, ότι σήμερα είναι διέξοδο, ε. πραγματικά όχι προς διέξοδο. είναι ίσως ε, ο μόνος τρόπος για να καθαρίσει το μυαλό σου από όλο αυτή τη δρομιά που υπάρχει ναι, γύρω ναι. τη δισωδία και το παραλίγιο. Τι... Είναι ψέμα, τι είναι αληθινό. Τα έχουμε... Νομίζω είναι λίγο δύσκολο πλέον να διακρίνει κανεί. Πιστεύω ότι όσοι παίζουν μουσική δεν θα έχουν κατάθλιψη. Γιατί μετά από ένα-δύο χρόνια νομίζω <laughs> ότι η κατάθλιψη θα είναι νόμιμοιροι ένα αρρώστια που θα έχουμε. Καθαρίζει το μυαλό σου. κεφάλι σου, Βλέπει τα πράγματα πιο καθαρά. Ξεσπά, αντιδράς πάνω στο όργανο, πάνω στο πιάνο, ξέρω πάνω στον πουζό, πάνω στην Πας στο βιβλίο Καθαρίζεις, ναι, διαβάζεις Βλέπεις θέατρο, βλέπεις Και πλέον Και είναι πάντα, πάντα σύγχρονα Ό,τι βλέπουμε έργο, ό,τι βλέπουμε Στο βιβλίο, διαβάζοντας Ό,τι ακούμε από μουσική Έστω και Μισή ώρα την ημέρα με ακούς μουσική, α πούμε, γίνεις άλλο άνθρωπο. Τι έστω μουσική που... Όχι ναι. μόνο μουσική, απλώ. Εγώ, ας πούμε, από τα τραγούδια του δίσκου Εδώ που βλέπω, Αποστόλη, κάποιο που ήταν το 2004, που μπορεί να πούμε ότι έχει σήμερα... ότι είναι πιο σημερινό. Δηλαδή, σήμερα θα μπορούσε να πεις το έγραψα το 2004. Ναι, αλλά... νομίζω οι βρώμικες σκέες μου. Το είχαν πει και τότε, ας πούμε. Βλέπεις το όνειρο τάλιρο, ας πούμε. Έλα εδώ. <laughs> το που λέξε, τάλιρο, πέρα, τάλιρο, πέρα, μου... Πού το ξερα, ας πούμε, το 2004 ναι. την άνθρωση, ότι, να, αυτό δύο. Θα γίνει σήμερα... το όνειρο τάλιρο, μου λέει. Μου το λένε τώρα, ας πούμε, «το όνειρο τάλιρο». Μια χαρά μισή, μια ζωή διπλή, Στο κενό προσπερνώ, δίχως να χαρώ, Χρώματα σωρώ, πλάι μου, πλάι μου. Ένα άχτο χθες, πού να δεις δε θες, Πέρασμα, κέρασμα, στο βωμό που κες, θύμισες λευκές, μοναχός. Μια στιγμή λειψή, μια γραμμή λοξή, Σήμερα, ήμερα, χρόνια που περνούν, Σιωπηλά θρυνούν, τον καιρό, Μια πηγή θολή, μια βροχή χωλή και... Τόνιρο. Βλέ. Τόνιρο Πάμε να ακούσουμε τις Βρομικές. Βρομικές κιές. οι Βρομικές κιές είναι πολύ Μου το λένε και τώρα, αφού, το. Ναι. Λειපුτό δεν σκέφτηκα εγώ dễχυλο. Εγώ απλά έγραψα πάνω στο τηγούλο. Ποιος έγραψε το τηγούλο; Ο Δημήτρης Παπαχατζόπουλος. Ε, Για πάμε να που εξεκολουθούν εδώ και καιρό, θέλουν γύρω ακόμα, να δούμε πότε θα εξαφανιστούν. Και μου το έπαιζαν τότε τα ραδιόφωνα και μου έλεγαν, Α πούμε, ρε μου, μου λένε, Ο στίχο είναι κάπω, μου πούμε, είναι λίγο καταθλιπτικό, λίγο στενάχωρος, Ενώ το τραγούδι είναι έφθημο, μου λένε, ρε παιδί, δεν ξέρω, εγώ έτσι μου βγήκε λένε, <στοί> Και Για <στοί> να δούμε τι θα <στοί> πει κάποιο που θα, και, θα και ακούσει αυτό και σήμερα. Και μου λένε, Α πούμε τώρα, ας πούμε, και μου λένε, Πώ το είδε τότε, α πούμε, και το έβαλε, Δηλαδή, Ότι ξέρω, τη μουσική έρωσε, Πάμε να κάνουμε όλοι μαζί το όνειρο τ' άλληρο, φίλοι. Διστεέ πέρασμα πέρασμα στο πιέσ ή πιέση από Τον καιρό Μια ε ε ε ε ε ε ε ε πηγή χωλή Μια βροχή χωλή Τον ονειρό Άλληρο Ψευτικό μικρό Σαν πικρό καλεπικό Υπότιτλοι Αλλά προτού να το δω, τραγούδω τη ζωή αυτή που μην αικλειστεί. Εθνική, εθνική. Λαμπρόλευκό μαύρησε και άφησε Βρώμικες χιές μόνο για να λες Φτάνει πια, φτάνει πια Αυτέ ήταν οι δρόμοι και που ακούσαμε από το δίσκο, τον πρώτο δίσκο που ηχογράφησε ο Αποστόλη, ο Αποστόλη Εκάσου που τον έχουμε σήμερα στο Πέστρο Τραγουδιστά για του καινούριου φίλου που ήρθατε τώρα στην παρέα μας Είναι μια εκπομπή που είναι ηχογραφημένη, δεν είναι ζωντανή, αλλά πιστεύω ότι θα την απολαύσετε και θα την ακούμε όλη η παρέα, σαν να είναι κάτι πολύ ζωντανό γιατί ε, τώρα είναι ο Αποστόλη στην Αθήνα και έτσι τον έχουμε εδώ ε, μαζί με να πίνουμε καφέ, τα λέμε και ακούμε. Ε, ε, Μουσικέ και τραγούδια δικέ του, και όχι μόνο, και συζητάμε για τη μουσική παρέα σα. Ο Αποστόλη Ακά συμμετείχε στον διαγωνισμό του Music Heaven με ένα τραγούδι, με το τραγούδι Άσε τη μαμά σου. Ε, δεν πέρασε στο τελικό, αλλά από ό,τι. για όσου το χάσατε, είναι ένα τραγούδι το οποίο σε μια βάρκα και έφυγε, <laughs> και ό,τι έκανε, το έκανε μόνο του. Έτσι. Ε, και σήμερα το έχουμε τον Αποστόλη εδώ, είναι, πολύ, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να μιλήσουμε για μουσική, να ακούσουμε τραγούδια, θα παίξουμε και ζωντανά. Και θα τον γνωρίσουμε ενδεχομένω ε, καλύτερα. Για περισσότερα, μετά και για περισσότερε πληροφορίε, θα μα πει ο Αποστόλης πώ και πού. Εδώ θα μπορείτε να μα στείλετε μήνυμα. Αν κάποιοι από αυτά τα τραγούδια που ακούτε σα φαίνονται ενδιαφέροντα και θα θέλατε με κάποιο τρόπο να έχετε τα τραγούδια του CD, θα βρούμε τον Αποστόλη και θα βρούμε τρόπο. Ε, λογικά. Ε? Δεν ξέρω κι εγώ τώρα πώ. Αν υπάρχει ναι, πλέον συνδiscάδικο, αν υπάρχουν δiscάδικα. Εγώ θυμάμαι μια φορά. Το είχατε στο Μητρόπολο και έκανε 17 μισό και είπα: Θα πλάγατε τόσο ακριβώ. Δεν είναι δυνατόν. Ήταν μια εποχή που είχαν Ήταν αυτό οι βρώμικε σχέσει που μα έμειναν πλέον. Μια πλαδαρότητα Όχι χλίδι. Εγώ δεν το θεωρώ χλίδι η ζωή που κάναμε τότε. πούμε: ήταν μια πλαδαρότητα τώρα που πρέπει να φθούμε πλέον στα κιλά μα πάλι. Στα κιλά μα, ναι, βέβαια. Γιατί. Γιατί ήταν ένα σιτή που κόστιζε πολύ λιγότερο από το βινίβι. Εγώ δεν δούλευα. Στι καλέ εποχέ τη δικογραφία μου σε, σε καλές εποχές της ήμουσαν, από τα κεντρικά δισκοπολία για τρία χρόνια. Και ενώ είχαμε, α πούμε, πουλάγαμε, θυμάμαι τότε, το δίσκο με 2.500 ή 3.000 δραχμέ, ναι. ξαφνικά βγήκαν τα CD που ήταν πολύ πιο φτηνό το υλικό. Ακριβώς. Και πουλάγαμε το ίδιο χρώμα. 20 ευρώ, δεν Τότε σε δραχμές, σε δραχμές να αναπτύξουμε ναι. λίγο την ήταν 5.000. Δηλαδή είχε 2.500 ο δίσκο, ναι. 5.000 και 6.000 το CD Ασύλληπτα νούμερα. Και τότε μάλιστα λέγαμε ότι το CD είναι αθάνατο, ενώ ο δίσκο καταστρέφεται. Τελικά βλέπουμε. Αποδέχτηκε το αντίθετο. Ναι, το Εγώ βλέπω σήμερα νέα παιδιά που πηγαίνουν και αγοράζουν βινίλια. Εγώ ακόμα έχω το pick-up και υπάρχει ακόμα εδώ. τους δίσκους μου ευτυχώ δεν του αντέλαξα με CD, και υπάρχουν ακόμα. Και μάλιστα έχει ανέβει η εξέτου πάρα πολύ. Πλέον κυκλοφορούν σε βινίλιο, συλλεκτικά, τα album. Και ξέρει οι καλλιτέχνε πολύ σημαντικοί. Ξένα τραγούδια ακού αποστολή. Ξένα ε, μουσική. Ακούω βέβαια. Ναι. Γιατί είσαι ένας λαϊκός μουσικός, παίζεις μπουζούκι. Δεν ναι, ναι, μου αρέσει μουσική. Γενικά ακούω μουσική. Ακούω μουσική. Ε, ξένα ε, μουσική. Και ξένη εννοείται ακού... Ακούν νίνο ρώτα πολύ. Νίνο ρώτα. <laughs> ε, ακού, Δεν είναι τυχαίο βέβαια πολύ για το νέο ρώτα. Γιατί θα σου πω. Ε, είχα, είχαμε κάνει εδώ γιατί η εκπομπή που φιλεξερούμε σήμερα είναι θνηματική. Δηλαδή συνήθως κάνουμε θνηματικές εκπομπές. Είχα λοιπόν ένα θέμα που αφορούσε ε, ορχηστρική μουσική πραγματικά ναι. ναι. Και εκεί λοιπόν ένας, από μπου, πολύ, ένας μπουζουξής, μπουζουξής είναι στη... Όπως το βλέπει ο καθένας Πώς λέγεται ο μπουζουκός Εγώ το δεν έχω θέμα ας πούμε Ή μουσικός ή μπουζουξής με, με πει κάποιος Όπως λέμε σαν αξιοφωνίστας Ναι, σαν αξιοφωνίστας Το αντίστοιχο είσαι ο μπουζουξής Ναι, δεν ναι. Σου αρέσει το μπουζουξής Δεν καλύτερο. έχω πρόβλημα κάτι Ο λοιπόν, λοιπόν Λοιπόν, ένα τραγούδι του... ένα μουσικό θέμα του Νίνο Ωνόταν δηλαδή, αν, αν το έχω βάλει κιόλα εδώ τώρα από τον Ωνό, το γνωστό. Ναι. Ε, και δεν θυμάμαι ποιο ήταν όμως ο Καραντίνης ήταν. Έχω την εντύπωση ότι είναι ο Καραντίνης. <laughs> για να το βρω, γιατί τώρα που το συστάμε, μας έρχονται όλα. Ε, ο Καραντίνης, ε, για να δω... Λοιπόν, δεν, το, δεν βρήκα αυτό, βρήκα κάτι άλλο Σίγουρα κάπου το έχουμε. Το μπουζούκι στην Ισπανία. Ναι. Παίζει μπουζούκι ο Μανώλη Καραντίνης. ένα πολύ καλό μουσικό. Τεράστιος μουσικός. Έχει τεράστιο Άρα. Με, πω... μεγάλο παίχτη ε, και πρέπει να είναι και πάρα πολύ καλό άνθρωπο. Δεν έτυχε ακόμα να γνωριστούμε από κοντά, ενώ έχουμε κοινού φίλου. Ε, με ξέρει, α πούμε, το ξέρω. Ε. Τώρα, τελευταία συζήτησα με τον Λάκη του Χαλκιά, επειδή εγώ με τον Λάκη του Χαλκιά δούλευα τα τελευταία τρία χρόνια συνέχεια μαζί του. Και έχει πει ένα πολύ ωραίο κομμάτι του Λάκη Καλκιά του Καραντίνη του Μανώλη. Ποιο, ποιο, λε. Ε, Μάλιστα, να σου πω ότι ο Λάκη Καλκιά έχει δώσει συνέντευξη στο music. Ναι, ναι. Ε? Ε? κάνει σε ναι. μια άλλη που πήρε Νικόλα ναι. τον Αλφα Γούλφ, έχει δώσει μια εξαιρετική συνέντευξη στο ραδιοφωνό μα. Και ο, μου έλεγε, α πούμε, και μου λέει, και πραγματικά, και εγώ τον παρακολουθώ, τον μελετάω, α πούμε, το προσπαθώ να τον. Το Μανώλη. Ο Μανώλη είναι φοβερό μουσυχο. Επειδή βρήκα τώρα ναι. άλλο, γιατί ξέρετε, δεν... Ναι, δεν η κουβέντα μας είναι τσικαλλιώς τώρα με αφήνουμε την κουβέντα και μα πηγαίνει και μαζί ακόμα και τη μουσική και τα τραγούδια. Ναι. Λοιπόν, ακούστε λίγο γιατί τελικά το μυαλό μας είναι αυτό που πολλέ φορέ μας εγκλωβίζει ή μας ανοίγει δρόμους. Το μπουζούκι είναι λαϊκό μουσικό όργανο. Το, οποίο το θεωρώ όμως κλασικό όργανο. Είναι, είναι κλασικό εντάξει. γιατί μπορεί να χέρια. Εδώ έπρεπε, ε, δεν είναι δυνατόν ας πούμε να σε επιβάλλουν σε ένα οδείο, να μάθεις μπαχ, πούμε, και να μην σε επιβάλλουν να μάθεις κλασικό, είναι κλασικό το τώρα Δηλαδή μπορείς να παίξει αν είναι τα την αλατούρκα, ό,τι θες ας πούμε Θα Δεν ακούσουμε, τώρα, θα ακούσουμε ναι. τώρα, το Μανώλη Καραντίνι να μα παίζει ένα κάπως φλαμίκο, το μπουζούκι στην Ισπανία είναι οι το mm. τίτλες του και βέβαια επειδή υπάρχει μπουζούκι εδώ διαθέσιμο io, να ξέρουμε ότι είναι πάντα διαθέσιμο αποστόλι και εσύ μπορείς αν θέλεις να μαζί μα, αν θέλεις να νίνω ρότα με το Μπουζούκη, έχει παίξει εσύ παίζει. Όχι με το Μαντολίνο, παίζω, αλλά εντάξει, μπορεί κάτι να κάνει. θα, θα προσπαθήσω. Όσο εμεί θα ακούσουμε το Μανόλη Καραντίνη να μα πηγαίνει με το μπουζούκι στην Ισπανία, μετά θα δώσουμε το Μπουζούκη και θα το πάρει και ο Αποστόλη. Το πάμε με Ιταλία, α δούμε, θα μα πάει η Ιταλία. <laughs> ναι. Θα το λέει γιατί. Είναι αλήθεια ότι. Θεωρώ ότι ο Νίνο ρότα είναι όπω ήταν ο Χατζηδάξης εδώ. Δηλαδή όταν ήθελε να ελληνική μουσική, άκουγε χατζηδάκι, θωδωράκι. Και Μάρκο. Δηλαδή, θεωρώ ότι ήταν 4-5 συνθέτε που έπαιζαν σε άλλε κλίμακε που δεν είχαν άραβο-πέρσικε κλίμακε mm -hmm. μέσα. Και όταν ήθελε να δει πώ λες, Ακρόπολη, Παρθενώνας, Μ' άρεσε να Ναι, άκουγε οι, οι συνθέσει ήταν σε τέτοιε κλίμακε όπου ξεχωρίζει την Ελλάδα α πούμε. Το ίδιο έκανε πριν νωρίτερα, νομίζω στην Ιταλία. Συμφωνώ, ε, με δηλαδή, Εναι, δηλαδή, αρέσει πάρα πολύ ο ναι. Νιωρότα. Αποστόλη χαίρομαι, χαίρομαι yeah. πολύ που να βρίσκουμε ένα κοινό τόπο εδώ που μα αρέσει πολύ. Λοιπόν, ο Νορότα, και επειδή έχω ακούσει με τον Μπουζούκη τον Νονό, -νο, που ναι. είναι αγαπημένη ε, μου την ευχαρίστηση. θα κοιτάξουμε να... τον Νονό, -νο, να το βρούμε τώρα. Και είναι. ήταν εκπλητικό, το είχαμε κάνει σε μία από τι εκπομπέ. Πάμε να ακούσουμε λίγο τον Καρατίνη που λοιπόν, να μα πηγαίνει με το Μπουζούκη στην Ισπανία και μετά θα πάρει το Μπουζούκη Αποστόλη να μα πάει στην Ιταλία. <laughs> Είτε, τι ώρα περνάμε εδώ. Σε όλους τους φίλους που μας ακούνται και δεν σας βλέπω μουσική μουσική μουσική Μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα Και πολύ ωραία μουσική δική δική του και άλλων Ακούμε απόψε Με τον Αποστόλη Σακά που ήρθε και επισκέφθηκε εδώ Το παίστο τραγουδιστά Ελπίζω ότι την ε, απολαμβάνετε και εσείς τη βραδιά Όπως την απολαμβάνω κι εγώ τώρα Που ξανακούω αυτή την πολύ ωραία συζήτηση που είχαμε με τον Αποστόλη Μνηματάκια μα στέλνετε Εδώ και έρχονται Στο... Πες στο τραγουδιστά και που λες, στείλε μήνυμα, γράφετε ό,τι θέλετε και έρχεται. Καρατίνης, ο οποίος μας πήγε με το μπουζούκι του ε, στην Ισπανία. Ε, ναι. Και τώρα θα μας πάει, όπως θέλει ο Σακάς, που τώρα έχουμε εδώ δίπλα μα, θα μας πάει στον Ινωαρότα και στην Ιταλία. Πάντως κρίμα να έχεις τέτοιο μπουζούκι, να το έχεις παρατιβέλλω. Να αναελύγεται, γιατί πέσει με το μπουζούκι, το συμπέθερο τώρα, ε. Για πάμε. αρμοστόκι με το όργανο <χω> <χω> <Εναι>, τώρα <χω> παίζει λοιπόν ο Αποστόλης παίζει με το δικό μου το μπουζούκι εδώ το οποίο το είχα πάρει πιτσιρικά που μετράει 20 χρόνια ζωής και το έχουμε αφήσει και όπως πολύ σωστά από ο Αποστόλης ίσως ήρθε, σε, ήρθε σε, στη στιγμή να το ξαναπιάσουμε Ποιο είναι ο θεωρείς μεγαλύτερο μπουζούκι από του μουσικού. Εδώ υπάρχουν πάρα πολλοί εντάξει δεν υπάρχει υπάρχει κάποιος τον οποίο τον το θαύμαζα. Και αυτά σαν... τα ναι. Θεωρώ ότι. Αξιοτέχνη. Ε, Αξιοτέχνη υπάρχουν πάρα πολλοί. Δηλαδή... Υπάρχει κάποιο που τον είχε σαν να αλλιώς... λέει πρότυπο. Σαν... Ε, πρότυπο. Ε, πρότυπο είχα τον Χρήστη Νικολόπουλο. Ε, αυτόν έβλεπα Πittsirico. Αυτήν ποιον έγινε δηλαδή. Ε, μετά μεγαλώνοντα και ασχολούμενο με τη μουσική κατάλαβα ότι ο Νικολόπουλο είναι ένας συνθέτης, ένα τεράστιο συνθέτη, ένα τεράστιο Πολύ καλό παίκτη. Γιατί υπάρχουν και συνθέτες που δεν είναι τόσο δεξιοτέχνης, δεξιοτέχνης. Πούμε, Αλλά είναι μεγάλη συνθέτες όμως, η είναι λοιπόν το Εγώ, ε, τώρα μια που το συστάμε, ναι. δεν το έχω αντιληφθεί αυτό θα ναι. σου πω, Γιατί η δική μου, θα σου πω και τη δικιά μου την άποψη γι' ναι. αυτό ε, Σε σχέση εννοώ με τους κορυφαίους δεξιοτέχνης Δεν θεωρώ κορυφαίο κορυφαίο, απλά ήταν Α, πολλά άτομα, κορυφαίοι mm -hmm. Που για μένα ήταν δάσκαλοι, πούμε. κάθεσε κάτω να μελετήσει Με λέτε έγω του σταματείου δεν υπάρχει τέρα, τέτοιο που ζούγκε. Ζαφιρίο. Φοβερό που ζούγκε. Ο, ο Καρατίνε, α πούμε τώρα. Ο Καρατίνε από την πιο νέα γενιά. Ναι. Ο Λεμονόπουλο. Ο Εγώ δεν άκουσα το ναι. Λεμονόπουλο. Γιατί και ακούσει. Ο Ζαμπέτα. Δηλαδή, δεν, δεν είναι δυνατόν. Ο Ζαμπέτα. Επίσης... Πιο μελλοντικό που ζούγκε, α πούμε δεν υπάρχει αυτό. Και, και το καταλαβαίνει αμέσω. Δηλαδή δεν μπορεί να κλείσει. Δεν τους... είναι τυχαίο που οι μεγάλοι συνθέτε. Δηλαδή ο Χατζηδάκη όταν ήθελε να, να δείξει κάτι τι είναι η Ελλάδα. Α πούμε, έχει τον Μπουζούκη και τον Ζαμπέτα στι δισκογραφίε. Ξαρχάκος. Έχει τον Μπουζούκη και του Ζαμπέτα. Αυτό που λέγαμε πριν, το έκαναν ελληνικέ κλίμακε που δεν Ά, είχαν μέσα. Το Χατζηδάκι με τον Ζαμπέτα, τον ψευδόν ναι. στου πιο πολλού δίσκους, τον είχε. Ναι. Και μάλιστα σε ένα ε. κλειδικό δίσκο που είχε βάλει στην ουσία δύο Μπουζούκια ε, να παίζουν μαζί, στο σκληρό Απρίλιο του 45, νομίζω ήταν, που είναι ορχιστρικό δίσκο, το Χατζηδάκι. Είναι πραγματικά. Ε, εξαιρετική στιγμή. Ναι. 20 εχ Πλάκα. Και δεν είναι τυχαία. Δηλαδή. Αυτοί ήταν δάσκαλοι πούμε, και μα δίδαξαν πλέον. Και υπάρχουν τώρα πολύ καλή μουσική, τα πολύ καλά μπουζούκια. Που καθένα πλέον παίρνει το ύφο του, ακριβώς. κάνει τα πεξίματα του. Αυτό νομίζω ότι είναι το πιο δύσκολο να κάνει. Δεν είναι πολύ. δικό σου ήχο. Δικό σου Δηλαδή, ο Χιώτη, μπορεί να πει κάτι, ο άνθρωπο ήταν και φοβερό συνθέτη και φοβερό δεξιωτέχνη. Εντάξει, τώρα... μπορεί να ξεχνάω κάποιου α πούμε, αλλά. <laughs> ναι, συζητάω, συγγνώμη. <laughs> τα περνάω, α πούμε. Είναι, είναι πολύ, ε, Πολλά τα μπουζούκια που είχα επίρροε, α πούμε. Πολλοί παίχτε. Πώ το πω. Ας πούμε, και όπω είπε και το. το, το, το μπουζούκι, εσά μου, μουσικό όργανο, είναι λαϊκό όργανο. Εμένα, αλλά εξαρτάται εσύ προ τα που θα το πα. Όπω είδαμε, πήγαμε yeah. στην Ιταλία. Πώ. Τα, τα πήγαμε εδώ. Yeah. Τα πήγαμε στο, στην Ισπανία. Yeah. Ε, σε μια ταινία. Μια ταινία ποια ταινία να δει. Θα το θυμηθώ Λοιπόν, υπάρχει, παίζει το, Του Ρωσίνι, όλος το, το, το... Ναι. Με το μπουζούκι γίνεται Δεν μπορώ να σας πω Το είχαν σαν σήμα στο Ακούστε λίγο εδώ Με μπουζούκι, να ακούσουμε ναι. Δεν θυμάμαι ποιος είναι Θα το δω όμως ποιος είναι ο... Για αυτήν είναι σημαντικό να λέμε για τους μουσικούς Του Ρωσίνι λοιπόν Η γνωστή μελωδία Με σε σερτάκι, με μπουζούκι Για ναι, ναι. ακούστε το Είναι πολύ ωραίο, λοιπόν, ναι. ενδιαφέρονται Την Το Αυστηρό Κατάλληλο, μια από τι πιο καινούργιες ελληνικές ταινίες. Να δούμε λίγο ότι τελικά εμεί βάζουμε τα όρια πολλέ φορέ οι άνθρωποι και το κάνουμε αυτό πολύ σε απολύτω. Το μυζό είναι ότι το είναι κλασικό όργανο. Δηλαδή Έτσι μπορεί να παίξει τα πάντα και ίσω θα έπρεπε πέ... να έχει κάποια, κάποια άλλη αξία, αξία ε? μεγαλύτερη από ότι το βουζούκι Τώρα το βουζούκι Ποιτά... έχει αξία επειδή το βιώνουμε εμείς σαν Έλληνε, α πούμε. Και το έχουμε δώσει την οντότητα που του έχουμε δώσει εμείς σαν Έλληνε. Την ίδια ναι, οντότητα την έχουν δώσει και οι ξένοι, Αλλά οι Έλληνε του Γραφείου, του Υπουργείου και αυτά δεν το έχω δώσει την ίδια βάση που θα έπρεπε ε, να καν... δώσει. είναι κα... το μοναδικό ελληνικό όργανο νομίζω όπου θα έπρεπε να το δώσουν μεγαλύτερη αξία και μεγαλύτερη βάση από ό,τι το... το έχω Η αλήθεια είναι ότι πάντα όπως τελικά υπερισχύει η πάντα η μας ψυχή τελικά ναι, όλα που είναι πολύ ωραία αλλά με το που θα ακούσεις νομίζω το μπουζούκι να παίζει Μάισε Αποστόλη αρχίζει λίγο η ψυχή σου και, και αλλιώς ας πούμε. Αρχίζεις πλέον να έρχισε σου Αρχίζεις να στα σου και τα βλέπεις όλα λίγο πιο ισιοδοξά Πιο όμορφα, δυοτικά, πιο, πιο χαμόγελαστά πιο... Και αυτό πάντα νομίζω η λαϊκή παράδοση που όλα το κάνει αυτό και η Έχει λαϊκή μπορεί. μουσική να. και όλο αυτό που βγαίνει μέσα από το από ο είναι το μπουζούκι ε. Ε, Για πες μας για το καινούργιο διεσκόλυγο Πρέχετε Λοιπόν που Ετοιμάζετε, ετοιμάζω, ετοιμάζετε ναι. Θα είναι, ο τίτλος θα είναι μεταξύ του σοβαρό και αστείο αυτή, αυτή Ο, τη ο φορά... τίτλος είναι, έχει, είναι αυτός Ναι, πώς. γιατί yeah. θα έχει διάφορα και με χιούμορ και σκοπτικά και, ε, θα, Τους στίχους γράφει Μαρία Μαρία και Έχω ήδη μια φιλική συμμετοχή πάρα πολύ καλή το Του μάγκη του ο Όπου θα πει κομμάτι μου Λοιπόν το είναι ένα εξαιρετικό μάγκη της ο yeah. Βίλογλου ε, ε, αρέσει εδώ, πολύ συναίχνο Και στο Πέστο και η Ιερατόξερου βά, βάζει πάρα πολύ τη. Είναι εξαιρετικός μουσικός, έχει ναι. βγάλει και έχει, και έχει ξεκινήσει καθώς πάρα πολύ καλά σπουδεία ο ναι. και μάλιστα ναι. έβγαλε πρόσφατα και ένα με δημοτικά τραγουδία ναι, ναι. όπου τα λέει τα... με ένα πολύ δικό του Α, ξεχωριστό. ξεχωριστό τρόπο πολύ ξεχωριστό και θα συμμετέχει στο δίσκο, ναι, ναι. θαυμάσει και θα δούμε τώρα παίζουμε ακόμα μία, παίζουμε τότε, παίζουμε και... ακόμα μία συμμετοχή να κάτσεις πρώτα και μετά θα το πω. Ωραία. Και τα υπόλοιπα τραγούδια Θα τα ε, τραγουδάω εγώ, ναι. Και μία άλλη κοπέλα, η Φανή Μπαρμπή θα πει ένα κομμάτι. Πολύ ωραία. Καλή επιτυχία. Πότε, πότε υπολέγεις να είσαι έτοιμοι για τόνια. Μπορείς να βρούμε λεφτά να τελειώσει. <laughs> Α πάμε τραγούδι, τραγούδι. Ε, λογικά ναι τώρα, έτσι όπως είναι τα πράγματα. Ε, όχι εντάξει θα το τελειώσουμε Αφού είσαι ναι. στο 5 πόση τραγούδια θα έχει ο δίσκος θα πώς. έχουμε θα το ναι. ήδη θα Άρα θα... είμαστε δίκο δάστημα στα μισά δρόμο Θα ε. το βγάλουμε σιγά σιγά <laughs> θα βγει εντάξει ναι. Εντίθεται θέμα Αλλά τώρα είναι θέμα πώς θα το κινήσουμε μετά το, το πράγμα πούμε. Πρέπει να πάμε λοιπόν στο ναι. καινούργιο δίσκο Να επιστρέψουμε λίγο στο παλιό σε αυτό που υπάρχει ήδη λοιπόν, στο ναι. Αποστόλαιο και ο Μουσικό Σκεπτόμενο, στο πρώτο του ταξίδι το 2003. Υχογραφήθηκε, να ακούσουμε το τραγούδι που εγώ είπα ότι έχω ξεχωρίσει και μου άρεσε, την ομορφιά του σήμερα. Yeah. Ποια είναι η ομορφιά του σήμερα, Πού θα βρει κανείς την ομορφιά σήμερα από αυτού. Την παρέ, στου φίλου, Σε αυτό που κρατάει μια ζωή την Ελλάδα, α πούμε. Εγώ πιστεύω από, από αυτό γίνονται όλα. Γράφονται ιστορίε που λέει ο Σαββόπουλο. Οι παρέ, η οικογένεια, αυτό. Και διάβαζα ένα εξαιρετικό άρθρο που θες, που ήμουν στο αεροπλάνο, το ανέβασε και στα facebook, στα διαδικτυακά που δεν παρακολουθεί Αποστόλη. Μου άρεσε πάρα πολύ, μια ωραία, πολύ ωραία ανάλυση σχετικά με τη φιλία. Που έλεγε ότι στου φίλου πρέπει να δίνουμε. Ε, το, όχι το, το περίσσευμα του χρόνου μα, το παραπάνω που έχουμε, αλλά αυτόν τον χρόνο που μα υπολείπεται. Αυτόν που ναι. δεν έχουμε, δηλαδή. Ναι. Δεν είναι το συμπλήρωμα τη ζωή μα, είναι. Ακριβώ. Ε, αυτό που με... κινεί στην και ουσία εγώ, με, το ήρθε... με το που ήρθε στην Αθήνα κατευθείαν πήγα σε φίλους σου Δεν γίνεται ε... αλλιώ Και σήμερα θα πω πάλι σε φίλους μετά. Σε ένα φίλο ο οποίο ναι. είναι και δικό μου Πολύ αγαπημένος ε, Και θα Σε συνοδεύσω να πάμε μαζί ναι, ναι. Λοιπόν, Θα πούμε ποιος είναι πολύ αγαπημένος μας Γιατί είναι πραγματικά από τους πολύ ωραίου συνεχιστές, νομίζω, του ρεπέτικου και η ρεπέτικου. πήγα, βρήκα το, το φίλο μου του Στέλιου, τον Βαμβακαρί, πήγα τον άκουσε στο θέατρο Ροές, στον Κεραμικό. Mm -hmm. Ε, ναι, ακού άλλη μουσική, τελείω. Ακούσε αυτό που θέλεις και βλέπεις, μέσα έχει κόσμο πολύ νέο πλέον. Δηλαδή, αρχίζει ο νέος, σιγά-σιγά, τουλάχιστον νομίζω ότι αν ένα καλό βγει από αυτό το πράγμα που περνάμε, που λέγεται, κρίση ας πούμε. Θα βγει αυτό ότι θα δεθεί πάλι ο κόσμο ο ένα με τον άλλον, mm -hmm. θα δημιουργηθούν πάλι οι παρέε, θα δημιουργηθούν πάλι τα καλά και ξεχωριστά πράγματα και θα, θα αρχίσουμε που σχολεί, να ξεβρομίζουμε δε, πλέον. Δεν υπάρχει άλλο δρόμο. Ναι. Γιατί αλλιώ μένει μόνο σου και όσο σήμερα μένει μόνο σου, αρχίζει και βλέπει τα πράγματα που είναι γκρίζα από μόνο του. Τα ακριβώς. βλέπεις πλέον εκτό. Ευτυχώ δηλαδή πώ ήμουν <σχε> στην Ελλάδα. Δηλαδή <δε>, έχουμε <σχε> ήλιο <σχε> και δεν είναι καταθλιπτικό μα ο καιρό α πούμε. Αν μα ζούσε η καιρός, Αγγλία, θα είχαμε σελτάρει εδώ πέρα. Πρέπει να αλλάξουμε τα παράθυρα, Ακριβώς. να αλλάξουμε τι πόρτε, και δεν εννοώ βέβαια μόνο του σπιτιού μα και τη ψυχή μα, γιατί είναι ίσω μονόδρομο για να μπορέσουμε να βγούμε από αυτό, όταν βγούμε και όπω βγούμε, ε, με όσο γίνεται λιγότερε παρενέργειε. <laughs> Πάμε λοιπόν να βρούμε την ομορφιά του σήμερα. Ε, το τραγούδι που εμένα μου άρεσε πάρα πολύ από αυτό το δίσκο. Είναι το, το τραγούδι που ανοίγει το album και τραγουδάει. Ο, ο Παναγιώτη Απαρτόγλου. Που δεν τον ακούσαμε μέχρι σήμερα. Είναι, ήταν δύο τραγουδιστέ του. μέχρι τώρα ναι. στην εκπομπή. Δύο είναι οι τραγουδιστέ του δίσκου. Ο ένα είναι. Ο, ο, ο, ο... Πασχάλη Ταλιούρα και ο άλλο είναι ο Παναγιώτη Απαρτόγλου. Ε, ωραία. Πάμε να τον ακούσουμε γιατί τον ακούσαμε. Έχει πολύ ενδιαφέρουσα φωνή. Σε αυτό το πολύ ωραίο, ωραίο τραγούδι. Πάμε, πάμε μαζί φίλοι. Για του καινούριου που ήρθατε τώρα, είμαστε στο Πέσει Τραγουδιστά. Είμαστε στο ραδιόφωνο του Music Heaven και ακούτε μία ηχογραφημένη εκπομπή. Ε, αλλά πιστεύω ότι την απολαμβάνεται, όλο ζώντανοι ε, Φιλεξενούς μα, μας απόψε εδώ με το μπουζούκι του Με το μπουζούκι το δικό μου δηλαδή <χι> το, το παραχωρούμε σήμερα ε, Γιατί θα μας παίξει κι άλλα, θα τραγουδήσουμε και παρέα ε, Ο αποστόλη Σακάς Και ακούμε δικά του τραγούδια Ακούμε μουσικούς που αγαπάμε Ακούμε διάφορα τραγούδια που μας πηγαίνουν Με αυτά που συζητάμε Είμαστε στην ομορφιά του σήμερα έτσι ναι. Πάμε όλοι μας. Άμως μέσα στο χέρι μου <Σιουργικό> Σε διατηρώ χαρισμα Το είπα ότι αυτό το τραγούδι μου άρεσε από την πρώτη φορά που το άκουσα. Δηλαδή, με το που έβαλα το δίσκο και άκουσα τα τραγούδια, μου κόλλησε η ομορφιά του σήμερα. Μάλλον το θεωρώ πολύ εμπνευσμένο και, με το, και ο συνδυασμό με το κλαρίνο, με το μπουζούκι, με τη, το τραγούδι, με τη μελωδία. Νομίζω ότι. Το θέμα είναι ο ορχήστρα. Το είχε αναλάβει ο Γιάννη Ζουβιάνου. Αυτό είναι ο. Πολύ εμπνευσμένο. Μου άρεσε πάρα πολύ. Ε... Θεωρώ ότι στάθηκα πολύ τυχερό που Γιάννη. Σα αυτό το τραγούδι. Έκανε αρχίες. Βλέπουμε για ένα τεράστιο μουσικό. Όσοι το ξέρουν, εντάξει. Από τραγουδιστές, από όλοι, ποιους άλλους, ας πούμε τραγουδίστρες, καινούργιες, λαϊκές, ποιες που πολύ καλές. Ε, υπάρχουν πολύ καλές Αφήνουμε την παλιά γενιά. Παλιά πλέον εγώ, ας πούμε, την Αλεξίου, λέμε την καλά Την γενιά. Από πιο, έτσι, ωραία Και η Εξαιρετική τα Και τώρα που με σοφία Πασογλού, επειδή τη συζητούσαμε πρόσφατα, ε, τη θεωρώ αδικημένη σε σχέση με τι υπόλοιπε. Και υποφίλιο. Υποφίλιο, αδικημένη δεν τη λες, Όχι. βέβαια, όπω το λέει, διότι. Ναι, αλλά out είναι. Είναι πολύ καλή Γιατί συζητούσαμε πρόσφατα. Και για να πάμε yeah, να τη δούμε. Μάλιστα, και... Την άκουσα και σε λαϊκά κομμάτια, ας πούμε. Εντάξει. Στο μέχρι το τέλο, α πούμε, στο πρώτο τη δίσκο που είχε κάνει με τον Θέμη Καρά Θεωρώ είναι από τα πιο ρεζεμπέκικα της νέας γενιάς που έχω ακούσει εγώ τουλάχιστον. Θεωρώ από αυτές τις τραγουδίσες η Νέγκα είναι που εμένα με... με κάνει λίγο και να τριχιάζω. Όχι λίγο, πολύ <laughs> αλλά είναι πάρα πολύ. Πού θα ήθελες ας πούμε ναι. να βρεθείς μαζί της κυρία Δεξοέκης, το παίξη ναι έχουμε ε? έχουμε παίξει, ναι. Ε και έβαλε και ένα πολύ ωραίο δίσκο η Μάριστρα πρόσφατα για τον έκαμε με το Θέμη Καρμονατίδη, δηλαδή που έχει γράψει το τραγούδι τάση του Μποφίλιου, ε, ο οποίο έχει μέσα και ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Γενικά είναι πολύ ωραίο άνθρωπο αυτό, γιατί είναι, έχει μια πιο λαϊκή χρειά σε σχέση με τα υπόλοιπα. Ε, δεν ξέρω αν το έχει ακούσει καθόλου αυτό. Όχι, δεν είναι. Αν θέλει να μπορεί να ακούσει Και η ναι. τα καλημέρι που έχουμε εδώ, που ναι. τραγουδάει ορφαία Περίδη. Ε, για να μια Γενικά που... έχουμε και τραγουδιστέ και τραγουδίστρε. Βγαίνουν. Υπάρχει. Η Ελλάδα, δόξα τω Θεώ, το, το ταλέντο τη είναι. Τραγούδια νομίζω. Μεγάλος, Μελοδίε. Και σαν χώρα έχουμε ταλέντο, α πούμε. Έχουμε. <laughs> Μεγάλο ταλέντο. Άρα... Το καινούργιο τραγούδι είναι αυτό. Είναι από ε. το καινούργιο album που έβγαλε η Γιώτα Νέγκα. Μαζί με το Σεμουσική του Θεμή Καραμουλατίδη είναι. Και νομίζω ότι είναι εκπληκτικό. Πρέπει να ζήλεψει, Ελλάδα, τε Μποφίλιο που έδωσε αυτά. <laughs> το τραγούδι <laughs> στην Γιωτανέγκα, εδώ νομίζω. <laughs> λοιπόν, εξαιρετικέ και οι δύο είναι βέβαια. Ναι, να ναι, ε? ναι. για, για άκουσε το. Εμένα αυτό που μου άρεσε είναι αυτά που λες όπω είπαμε και το τραγούδι του Αποστόλη την ομορφιά του σήμερα, είναι από αυτό που με το που ένα δίσκο κολλά με ένα τραγούδι. Αυτό θα σου πω από το Αποστόλη το είχα στο αυτοκίνητο και γύρισα πίσω. Δηλαδή, πρέπει να το άκουσα yeah. μία μέρα, το γύρισα πίσω δέκα φορές Το δίκαιο μου λέγεται. Εγώ έχω το δίκαιο μου και εσύ τον κόσμο όλο, λέει το τραγούδι. Υπότιτλοι AUTHORWAVE Σε ήξερε κι η πέτρα που σηκώνω τρομάζει όταν έρχομαι κοντά Εγώ μετράω τα μου να βγάλω κι άλλο μήνα ανοίγω και δεν βλέπω ουρανό Εσύ έχεις το πιάτο σου ολόκληρη Αθήνα σε θα ζεύει στο καινό. Έχω έχω το δίκαιο μου κι το κόσμο. Νομίζει να βρεθούμε στα μήνα. Τα παρέστα μου να βγάλω κι άλλο μήνα, ανοίγω και δεν βλέπω ουρανό <Τι> Εσύ έχεις το πιάτο σου, ολόκληρη Αθήνα, ανοίγεις και χαζεύεις το κενό Καλησπέρα στον Πέτρο, Πέτρο Τσερ, καλώς καλησπέρα, καλησπέρα και στον Μαγκατσιφ, καλησπέρα και στον Κουέστα 65. Καλησπέρα και στους φίλους που μας ακούτε, όπου και αν βρίσκεστε και δεν σας βλέπουμε. Καλησπέρα σε όλους σας. Για λίγο ακόμα παρέα με τον Αποστόλη, με τον Αποστόλη Σακά και μετά το τελευταίο ημίωρο εδώ, Παρέα Λάιφ. Εγώ μετράω τα ρέστα μου να βγάλω κι μήνα, ανοίγω και δεν βλέπω. Εσύ έχεις το πιάτο σου, ολόκληρη Αθήνα Ανοίγεις και χαζεύεις το κενό Μια μεγάλη καλησπέρα να πούμε και στην Αγγελική Περιδούλα, καλησπέρα. Μας εμείς είσαι αργά αέρας με δροσόλογα, με και οι μέλισσες και εσύ που δε με θέλησες. Το βασιλικό, α σταματήσω το κακό. Σιχαλεύε, σημάγισε. Μα πάλι εσημεράγισε. Στο ροδονερό, γιατί μαρνιώσουν το ιό. Θα ρίχνω εκεί που περπατά, τον όρκο μα να τον πατά. και με κονούν οι μέλισσε, κι εσύ που δε με θέλησε. στις φωτιές λοιπόν, Εδώ είμαστε εδώ. Με τυρανούν οι όμορφιές οι όμορφιές οι Και εσύ που με λυσμόνησες θα ακούσουμε αυτό και να πούμε καλή λίχτα σε λίγο ε, Αν ε. δεν έχει live μιλισό το. Μπορεί να είναι και μέρα mm. Τι, τι λες Μπορεί να είναι και πέρα σε σήμερα Λες, ομορφιές, ναι Πού θα πάμε μετά οι Ομορφιές οι φόνησες Κι εσύ που θα παμε μετα ομορφιες οι φονησες και εσυ που μελισμο Ακούσαμε και μία Φωτήν Βελεσιώτη μαζί, δύο πολύ ωραίες τραγουδίστρες, λαϊκές τραγουδίστρες, αποστολή. Να μου θυμίζει Μπέλος. Είναι, είναι σε αυτή τη σχολή. Λοιπόν και εμείς θα πάμε μετά, είπαμε, στον Γιώργο Τζόρδις που είναι κοινή από απεική δυναμία. Και μεγάλος φίλος και πολύ ωραίος τραγουδιστής. Αρτικός. Μουσικός είναι, μάλλον δεν θέλει να λέει ότι είναι μου ε, Είναι Πολύ διακριτικό τόσα χρόνια. Νομίζω ναι. ότι έχει κάνει σπουδέ μετρημένε δουλειέ, ναι. αλλά πραγματικά μία και μία. Και βέβαια το πρώτο φθινόπωρο που το έχει Εννοίτη. πει σε πρώτη εκτέλεση και ναι. δυστυχώ οι περισσότεροι το μάθανε πιο μετά από το γεράσιμο θεάτο. Το μάθανε ε, το, από το πούτροπάνω, που ναι. το κάνει πιο διάσημο. Λοιπόν, εμεί με τον Αποστόλου θα πρέπει να πούμε καληνύχτα και να τον ευχαριστήσουμε που ήταν η παρέα μα απόψε. Και ήταν και η πρώτη εμπειρία, όπω τα λέμε εδώ σε εντερετικό ραδιόφωνο. Πώ φαίνεται. Πάρα πολύ καλό, ε, ότι... εγώ γενικά έχω λίγο το άγχος στο track, αλλά τώρα για πρώτη φορά πούμε αισθάνομαι πιο άνοιτο Γιατί έχω παίξει πάρα πολλές, έχω σε ό,τι υπάρχει στην ελληνική τηλεόραση έχω, πάει, έχω παίξει, σε πρωινάδικα, σε μεσημεριανά, σε βοηθηματινά, σε ραδιόφωνα. Αλλά αυτό ήταν σαν πρώτη μέρα, ήταν πάρα πολύ όμορφο. Ήταν κάτι διαφορετικό. Πιο οικείο, πιο οικείο. Αυτό που διάβαζε και ο Ροπέδη που φέλει το καινούριο το διαδικτυακό ραδιόφωνο είναι ότι είναι πιο οικείο, πιο ζεστό, πιο ανθρώπινο, πιο απλό, πιο αληθινό. Ναι. Ας πούμε, Κάπω έτσι, μια που παλιά ήταν, έτσι ήταν και το πραγματικό ραδιόφωνο. Δυστυχώ ελπίζω δεν... να επιστρέψει στο δεν πραγματικό του ραδιόφωνο. Ε, γιατί είμαστε από του ανθρώπου που έχουμε αγαπήσει στο ραδιόφωνο και εγώ παλιά. Δι... Γενικά εντάξει, με τη μουσική, εγώ και το βράδυ άμα δεν ακούω μουσική δεν μπορεί να γίνει αυτό. Είναι νόμο. Ήταν είναι... άλλο ρόλο το, το να παίζει για ένα κομπιούτερ μουσική. Ναι. Άρα λοιπόν α πιάσε και στον Μπουζόκη τώρα όπω είσαι και κάνει την κίνηση. Κάνει την κίνηση εδώ όπω είσαι. Όπως... Γιατί το κλείσιμο τη παρέα το κάνουμε με το... Τιμπένα. Τιμπένα. την μπένα. Ψάχνει, ψάχνει την μπένα του. Θα τη βρει. Ψάχνει την μπένα, ψάχνει την μπένα ε, για να κάνουμε την καληνύχτα, θα την κάνουμε παρέα. Ωραία, έτσι. Ωραία. Τα φέρνουμε κοντά μας. Και ε, και ε, θέλω να σε ευχαριστήσω να ευχηθώ να βγει ο δίσκος. εγώ. Ε, να, να πάνε όλα καλά, θα ναι, ναι. Θα χαρώ ναι. μέχρι να συγκεκριθείς περισσότερο και εσύ με το διαδίκτυο και να βθείς ναι, πάλι. Να, να τα μάθω κι εγώ αυτά τα κόλπα, γιατί δεν, τα, δεν, δεν το έχω με το, γενικά με τους υπολογιστές και με τα... Ελπίζω λοιπόν μέσα από το YouTube να γίνει η επόμενη μας συνάντηση Διαδικτυακή, να είσαι στα Τρίκαλα, στη Λάρισα με την ομάδα που θα είσαι και να μα τα πει στο βιβλίο δίσκο. Θα κατεβαίνω τώρα το χρόνο πιο συχνά στην Αθήνα, γιατί κάτι συζητάμε. Ε, εμένα είναι επιλογή μου να ζω εκεί πέρα. Εντάξει, δεν, ενώ ζούσα εδώ πέρα τόσα χρόνια τώρα στην Αθήνα, με το που παντεύθηκα, μένω σε χωριό γιατί θέλω να μεγαλώσω. Με άλλο επίπεδο. Είναι άποψη. Το κάνουν πάρα πολύ αυτό. Ναι. Ναι. Και ο Θανάησμο παπαγκοσμίω. Και, και, και, και ο μένει και κοντά. Και εμεί το μάλαμο είμαστε σχεδόν κοντά. Τα χωριά μα είναι κοντά. Βρισκόμαστε, τα λέμε, συζητάμε και με το Θανάησμο. Προχτέ παίζαμε στον Τύριναγο και πέρασε από εκεί και τα είδαμε. Είναι, είναι πολύ καλά. Ας πούμε. Το να μένει κάπου. και προς τα Αλλά και εδώ όμω. Ε, και εδώ που είσαι, εξοχή είναι το <laughs> τέλειο Λοιπόν, από τα βουνά τη λοιπόν, να σα ευχαριστούμε που ήσασταν παρέα μα. Είμαστε μαζί με τον Αποστόλη Σακά. Σήμερα στο Πέστο Τραγουδιστά, το ραδιόφωνο του Music Heaven, μα έκανε παρέα. Ακούσαμε μαζί μου μουσική που αγαπάμε. Ακούσαμε και τον ίδιο μα, χάρη και μουσική. Πώ θα πούμε καλή νύχτα. Δεν ξέρω πώ. Τι θα πούμε εδώ παρέα μαζί. Λίγο να προσαρμοστώ και με το βουζί, γιατί ξέρετε φορά Έτσι, έτσι προσαρμοζόμαστε. Και είναι κρίμα. Θα πούμε μια καλή νύχτα ναι. από να πούμε. Δεν μπορώ να παίξω. Εγώ πάτω στον ουράνο, βαδίζω στον ωκεάνο, πάνω στο κύμα περπατώ, έσαι να σαν Στην τη η πιο μορφή όλης της γης, με ένα χαμόγελο, μπορείς, τα να δεις. Πολύ αποστολή. Και εγώ σα ευχαριστώ. Και ελπίζω, όχι ελπίζω είμαι σίγουρο ότι θα να τα ξαναπούμε. ξαναπούμε. Λοιπόν, ήταν αποστολή σε κάθε στο πέστω τραγουδιστά παρέμα και εσεί βέβαια ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήταν παρέμα. Συγχωραφημένη η εκπομπή, αλλά θεωρώ για μένα τουλάχιστον ότι θα την απολαύσετε όσο την απολαύσαμε κι εμεί εδώ που ήμασταν παρέα αυτή την ώρα όσοι ήμασταν μαζί. Ε, καλό βράδυ, να είστε καλά. Πέμπτη, κάθε Πέμπτη εμεί στι 8 εδώ στο λιμέρι μα στο ραδιόφωνο του Music Heaven στο Πέστο τραγουδιστά. Ευχαριστούμε πολύ όλους σας. Καλή νύχτα. Καλή νύχτα. Ακούτε Music Heaven, το δικό μας ραδιόφωνο. Κάπω έτσι ολοκληρώθηκε η συνέντευξη που είχαμε με τον Αποστόλη. Μια μισή ώρα. Η τελευταίο, το τελευταίο μήνο θα είναι με τραγούδια και τραγουδιστέ και πράγματα που αναφέρθηκαν μέσα στην κουβέντα μα αυτή τη μια μισή ώρα, που νομίζω ότι είχε πραγματικά πολύ ενδιαφέρον. Καλησπέρα και στον Νίκο, να πω στον Νίκο 72 που ήρθε στο δωμάτιο Επικοινωνία. Καλησπέρα σε όλου σα. Είμαστε πέσει τραγουδιστά για μισή ώρα ακόμα μέχρι τι 10 με τραγούδια, μουσικού και ονόματα που αναφέρθηκαν. Στην κουβέντα αυτή που είχαμε, την πολύ ενδιαφέρουσα με τον Αποστόλη, και ελπίζω όταν βγει ο δίσκο του να είναι εδώ για να ακούσουμε τα καινούργια τραγούδια που γράφει. Γιατί πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέρον, ειδικά αυτή την περίοδο, ειδικά αυτή την εποχή, να γίνονται ενδιαφέροντα πράγματα και να βγαίνουν καινούργιοι δίσκοι. Ανάμεσα στα άλλα που αναφέραμε και δεν προλάβαμε να ακούσουμε παρέα, ήταν και αυτό το ζευμπέκτικο τη Νατάσα Μποφίλιου, του Γεράσιου και του Θεμή Καλαμουρατίδη. Μέχρι το τέλο. Πηγαίνει και πιο εκεί Καλά που βρέθηκες σα Να μου την ταξιδέψεις και μη σε νοιάζουν τα λεφτά Αν μ' αρνηθείς ως εφτά Θα περισσέψουν αρκετά Τριάντα θα ξοδέψεις Όχι oh! Που τρέμω το σταυρό, αλλά που δεν μπορώ να βρω μονάχα όταν σταυρωθώ ας με να με μα μα αυτά που σε πονάμε Κι άμα γυρίσεις νικητής θα έχει καρδιά να κοιμηθείς αυτούς που φεύγουνε νωρίς ποτέ δεν τους ξεπνά. Από εδώ Αυτό το φινάνδε μου αρέσει πάρα πολύ σε αυτό το τραγουδί Και ο Μενόλη Καραντίνη που τον αναφέραμε πολλέ φορέ στην κουβέντα μα, σε ένα δικό του ορχηστρικό θέμα, Jazzabeki 23 Χορδέ, είναι το, το μουσικό θέμα που κλείνει το δίσκο που με δική του μουσική κυκλοφόρησε πέρσι με τίτλο Τη ψυχή μου Τα κρυμμένα. Πραγματικά πολύ ενδιαφέρον, άκουσα, 200 κόσμων παρέα. Σε μια εκπομπή σε την αποψηλή νομίζω ταιριάζει απόλυτα. Είμαι ο Μανώλη και ένα ζαϊμπέκικο σε τρει χορδέ. Ε, ένα ορχιστρικό θέμα από τον δίσκο που κυκλοφόρησε πέρσι. Ε, ο Νίκο 72 μου κάνει παρέα στο δωμάτιο. Καλησπέρα και σε όλου σα. Για λίγο ακόμα παρέα, μέχρι τι 10. Πέστε το τραγουδιστά. Ε, το τελευταίο εμίρο είναι με μουσικέ και τραγούδια που έχουν να κάνουν και με όλα αυτά που συζητούσαμε με τον Αποστόλη την προηγούμενη περίπου μια μισή ώρα. Ε, αναφέραμε κάποιε φορέ και τον Γεράσιμο Ανδρεάτο, με τον οποίο έχει παίξει πολλέ φορέ ο Αποστόλη. Ε, και μα είπε τα καλύτερα. Δεν προλάβαμε να ακούσουμε κατά τη διάρκεια της κουβέντα μα κάτι, και έτσι που να ακούσουμε τώρα εδώ παρέα ένα τραγούδι του Πάνο Κατσιμίχα, ε, το οποίο ερμηνεύει εξαιρετικά. Κυκλοφόρησε σαν μικρό συγκλάκι σαν ε, συνοδευτικό ενό αφιερώματο που έκανε ο Μετρονόμο στον Χάρη και στον Πάνο Κατσιμίχα. Υπήρχε ένα μικρό σύγκλι στο βιβλίο, με αυτό εδώ το τραγούδι: Δώσ' μου από το κουράγιο σου και τη γλυκιά σου τρέλα. για μεσάνυχτα στην πίστα τραγουδούσες με το μικρόφωνο σπιγμένο στη γροχιά και σαν πυγμάχος γερασμένος απειλούσες το χάρο παντάμωσανε πέντε έξι χάσει μια βραδιά το νύχτωμένο βρέμα σου αλλού ταξιδεμένο στα ασπρό σου και το αργό μετήσει σαν άγγελος που ξέπεσε σε τούτη την ψευτό και προσπαθεί να ζήσει. Σαν άγγελος που ξέπεσε σε τούτη την ψευκό ζωή και προσπαθεί Περινύχτω τραγούδα στο το πρωί κι ας μην ελάμψες ποτέ στη φωτεινή ταμπέλα εσύ που ξέρεις τη νύχτα να αγαπάς πώς μου από το κουράγιο σου τη γλυκιά σου τρέλα. Το νυχτωμένο φλεμασού σου αλλού ταξιδεμένο μες τ' άσπρο σου και το αργό μετήσει σαν άγγελος που ξέπεσε σε τούτη την ζωή. και προσπαθεί να ζήσει σαν άγγελος που ξέπεσε σε τούτη την Προσπαθεί Να ζήσει Το κοινό σημείο σε αυτό το τραγούδι και στο επόμενο είναι ότι τη μουσική την έχουν γράψει και στα δύο ο Χάρης και ο Πάνος Κατσιμίχας. Το τραγούδι το είχε πρωτοπεί ο Μανώριος Λιδάκης αλλά μια που ανάμεσα στι τραγουδίστρες που συζητούσαμε με τον Αποστόλη. Είναι μια που άρεσε και στους δύο μας και είναι η Σοφία Παπάζογλου. Θα τα ακούσουμε έτσι όπως το τραγούδισε Πάρα πολύ ωραία με τη συνοδεία μιας κιθάρας και ενό ακορδιών. Δώσ' μου πίσω το λουλούδι. κοπικά βάθνια και κοπικά βάθνια Ήταν Σοφία Παπάζογλου, και να ακούσουμε και τον Γιώργο Τζόρτζη που τον ακούσαμε και το βράδυ που είχαμε όλη αυτή την κουβέντα με τον Αποστόλη. Μια που πήγαμε να τον ακούσουμε ζωντανά τον Γιώργο Τζόρτζη, με τον οποίο πάρα πολύ συχνά ο Αποστόλη παίζουν, παίζουν μαζί στα Θρήκαλα, στη Λάρισα. Και πήγαμε παρέα και τον ακούσαμε και το βράδυ μετά από αυτή την πολύ ωραία και ενδιαφέρουσα κουβέντα που είχαμε. Να ακούσουμε τον Γιώργο Τζόρτζη σε ένα από τα πιο ωραία τραγούδια που έχει πει, έχει γράψει ο ίδιος στη μουσική και του στίχους ο μοναδικός ε, Ηλίας Κατσούλης. Πολύ περισσότερο από στιγουργός, ένας ποιητής, ο Ηλίας Κατσούλης και θα ακούσουμε τον Άγιο της Μοναξιάς. κάποια στιγμή να καταφέρουμε να έχουμε εδώ και τον Γιώργο Τζόρτζη και να κάνουμε μια πολύ ωραία και ενδιαφέρουσα κουβέντα στο πέστο Τραγουδιστά, όπως αυτή που είχαμε με τον Αποστόλη απόψε. Κάθε που νιώθω πλοί ως ένα βάιο, της μοναξιά στον Άγιο Και ο το στο βυθό το λιμάνι. το λιμάνι και καρανάγιο από της μοναξιάς τον Άγιο Στο λιμάνι και καρανάγιο, από τη σμοναξιά στον Άγιο. πιάνω στα νέ μου τα ηχεία. Μουσική Κάτι φωνές από κουρέλια που παίζουν με σπασμένα τέλεια Για τις νύχτας πάλι χτάνε. <Το> Αυτή που κάπου ξενύχτάνε <Το> ναι. <Το> Θέρε <Θεία, Το> για τις νύχτας <Το> πάλι χτάνε. Παμπλώνει γύρω και με ψάχνει μαύρο του έρωτα Λέω ψαλμούς παίρνω κουράγιο από τη μοναξιά στον Άγιο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 Στο Νόγιο τη Μοναξιάς με τον Γιώργο Τζόρτζι, και θα κλείσουμε με ένα τραγούδι που ακούσαμε εκείνη τη βραδιά που βγήκαμε μετά και πήγαμε να τον ακούσουμε μαζί με τον Αποστόλη. Ε, ένα τραγούδι που το είχα πολλά χρόνια να το ακούσω, ξεχασμένο. Ο Γιάννη Μαρκόπουλο το 1982 το έγραψε στο δίσκο Βαριά Λαϊκά σε στίχου του Μιχάλη Φακίνου και ακούγοντά το, λε: Κοίταξε, πόσο σύγχρονο μπορεί να ακούγεται ένα τραγούδι του 1982. Είναι η μάχη που έδωσε τότε ο Μπρού ο οποίο την έχασε τη μάχη, και τώρα μήνε με να λέει να παλεύουμε. Και ποιο από εμά θα μείνει να παλέψει, Που είμαστε όλοι μα δειλεί. Ο Μπροσλή. Ε, και μετά την Καλλίτα με ένα τραγούδι του Αποστόλη. ποιος θα πολεμάει, που μας το όλοι μας δειλεί. Μας Να ευχαριστήσω όλου που είστε στην παρέα μα απόψε. Ήταν ένα δύοωρο, μια μισή ώρα με τον Αποστολή και το υπόλοιπο μισή ώρα με τραγούδια και μέσα από όλα αυτά που συζητούσαμε την προηγούμενη ώρα. Ευχαριστούμε που ήσασταν παρέα μα. Ακόμα ήταν μια Πέμπτη με το Πέσει του Τραγουδιστά και την άλλη Πέμπτη εδώ παρέα θα είμαστε στο ραδιοφωνό του Music Heaven. Ε, ελπίζω ότι. Απολαύσετε και το σημερινό και ελπίζω να τα ξαναπούμε την επόμενη εβδομάδα. Κανό βράδυ σε όλους σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Κλείνουμε με τον Αποστόλη Σακά. Ε, θα ακούσουμε για μια ακόμα φορά το τραγούδι με το οποίο συμμετείχε στο διαγωνισμό του Music Heaven. Άσε τη μαμά σου ένα τραγούδι λαϊκό όπως παλιά. Καληνύχτα και θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πολύ. <Συσχελίου> Στις 11 να τους έρχεται η ερατό και λίγο φως χρυσάφι με πολύ ωραία μουσική. Σου. θέλω να φοράς τα ρούχα τα καλά σου και να κάθεσαι στο μπροστινό μπαλκόνι και η σκύλα σου η μάνα να μαλώνει Θέλω να βρεθώ στην αγαλιά σου και να με μεθύσουν τα βιλιά σου άσε τη μαμά σου να μαλώνει όσο κι αν φυσάει δεν θα κρυώνει θέλω να βρε εδώ αγκαλιά σου και να με μεθύσουν τα βιλιά σου άσε τη μαμά σου να μαλώνει το κι αν δεν θα κρυώνει. Σε κουκλάρα μου το βράδυ Θέλω να γυαλίζεις μέσα στο σκοτάδι Με τα μάξι στα μπουζούκια θα γυρνάμε Και για πάρτι σου λουλούδια θα σκορπάμε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 Θέτει η μαμά σου να μαλώνει όσο κι αν βυθύ αν δεν θα κρυώνει. Πε στον τραγουδιστά, Κανδούνιστα, Κανδούνιστα, Κανδούνιστα, Κανδούνιστα, W συνάδελφοι, Βαβό!